Αυτό που θα έλεγα τώρα ε, στους που βρίσκονται εδώ στο meeting είναι να διαβάσουν το δεύτερο λίγο, να δέξουν ματιά και στο πρώτο που λέγατε πράγματα ο κλέαρχος για τι ανάγκε ε, για τα καθήκοντα του coordinator και να δουν αν είναι διατεθειμένοι ή αν θέλουν να μπουν σαν coordinator. Εγώ έχω το μεταπτυχιακό, δεν θα μπορέσει. Αλλά άμα λένε κάτι άλλο τα κείμενα, παίζουμε να τα διαβάσω. Ε, okay. νομίζω για σένα το, το τρίτο με το Proof reading θα είναι χρήσιμο. Αυτό περισσότερο. Οκ. Okay. Ε, παιδιά δεν ξέρουν ότι υπάρχει, είπατε, μεταφραστική ομάδα, έτσι. Γιατί πέρσι υπήρχε, τώρα τι έγινε, anyway. Ε, βάσκα ακόμα βάσκα. Με... Για το story το λέω. Απλώ είμαστε λιγάκι ασυντώνιστοι. Ωραία, αλλά ότι υπάρχει ομάδα, υπάρχει δηλαδή, γίνονται μεταφράσει. Απλώ είναι λίγο ασυντώνιστοι. Ναι, και δεν έχουμε βγάλει και coordinator ακόμα και δεν μπαίνουμε ας πούμε, τόσο πολύ στα μέρη του παγκόσμιου. Ναι, αυτό όντω. Στο παγκόσμιο δεν πηγαίνουμε, μου φαίνεται καθόλου. Κοίτα, παιδιά, εγώ α πούμε που μπαίνω είναι πάρα πολλά τα θέματα που συζητιούνται για να το προσέχει έτσι κι αλλιώς όλα. Για το Forum in Azπίρο. Ναι, εσεί εννοούσατε κάτι άλλο, μπερδεύτηκα. Ε, γίνονται συγκεκριμένα meetings τη Linguistic Team, δηλαδή τη Ομάδα Μεταφράσεων του Παγκόσμιου, και έχονται όλοι οι αλλά και μέλη από, από τι ομάδε των chapters, των linguistic, ε, και για να υπάρχει ένα συντονισμό να ανταλλάσσονται απόψει και ιδέε για αυτά που περισσότερο μιλάω. Δεν το ξέρω, ΤΕΚ. Okay. Ε, όταν τελειώσετε με το coordinator, το document, πείτε μα για να, να, προχω, να, να προχωρήσουμε. Βασικά, μπορούμε. Είχαμε περισσότερο εδώ για να, να έχουμε περισσότερε επιλογέ και ε, απόψη, τέλο πάντων, για το coordinator. Αλλά να βάλουμε κάποιον coordinator προσωρινά, τουλάχιστον. Εντάξει, και μόνιμα να είναι. Βασικά, κανένα δεν είναι μόνιμο έτσι. Μπορεί κάποιος να κάτσει, μετά να πει παιδιά δεν μπορώ, θα πάει άλλο, ή να πει παιδιά έχω κάτι καλύτερο ή πολλά πράγματα μπορούν να, να παίξουν. Mm -hmm. ε, τέλος πάντων, μισό λεπτό. Άμα δείτε συγγνώμη. Όπως θα δείτε το πρώτο Pirate Pad, ε, στο πρώτο Pirate Pad επίσης το ανανεώνουμε βάσει των σημειώσεων που βάζουμε για το Meeting, έτσι. Εγώ είμαι OK, μπορούμε να προχωρήσουμε για coordinator. Δεν μπαίνω, αλλά δεν ξέρω αν έχει κάποιο άλλο να πει κάτι. Μισό λεπτό να πω κάτι περί coordinator. Βασικά, μάλλον θα σα κάνω κάτι. Στο... Θα σα βάλω κάτι στο chat, μισό. Μάλλον όχι, όχι. Ε, Όπω θα, θα ανοίξατε το Piratepad, το πρώτο, στο 2 λέει ορισμό και καθήκοντα συντονιστή μεταφραστική ομάδα. Λοιπόν, ε, τι χρειάζεται να ξέρει και να μπορεί να κάνει ένα συντονιστή. Υπάρχουν έξι θέματα Δηλαδή ο συντονιστής Συνήθως έχει λιγότερη Μεταφραστική δουλειά να κάνει Και περισσότερη συντονιστική δουλειά Διαβάστε λίγο και τα λέμε Ναι βασικά είναι για να δίνει feedback Μεταξύ της ομάδας και του global Ναι πρέπει να κάνει και αυτό Οπότε καλό είναι να είναι online Ρε παιδί μου κάποιες ώρες ρε, Ξέρεις και να μην χάνει κάποια Linguistics ε, Από αυτούς που είναι μέσα Νομίζω αυτό που είναι περισσότερες ώρες εδώ είναι ο τέτοιος, ο Πάνω-Πάνω. αν δεν κάνω λάθος. Ο Τάσος. Ναι, ή όχι. Κάνω λάθος. Ο Τάσος ε, χθες μπήκε η πρώτη φορά από τη μετά καιρό και νομίζω ο Τάσος χθε Τάσο. Πήγε, πήγε να πάρει κάτι γιατί έχει πόνο και νομιζω τάσο τασος εδω τασο πηγε να παρει bon. άλλο. Καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα παιδιά, Καλησπέρα, παιδιά. δεν ξέρω, ακούγομαι. Μια χαρά. Σπέρα, ναι, Κάτσε okay. Κάτσι με, να ξαναστείλουμε τα Pirate Pad. Το έχω, εντάξει. Μπράβο, πάρ' δυο. Τι, είναι... <laughs> τι είναι αυτά, παιδιά? Ε, Κλιάκι, Θε να πεις. Οκ. Okay. Το πρώτο Pirate ε, είναι τα θέματα που δια... έχουν διαμορφωθεί για το σημερινό Meeting και επίσης ε, στο ίδιο Pirate ε, γράφουμε και σημειώσεις του τι γίνεται στο, στο Meeting αυτή τη στιγμή. Τα υπόλοιπα τρία είναι κατατοπιστικά Pirate Pad, ε, ε, ε, κείμενα τα οποία, ρε παιδί μου, λίγο πολύ πρέπει να ανατρέξει κάποιο. Άμα αν είναι μεταφραστή, εντάξει, ρε παιδί μου, όχι και τόσο, αλλά είναι παράδειγμα το πρώτο είναι για proofreaders, ε, το δεύτερο είναι για συντονιστέ, για language coordinators, το, είναι, είναι master να το διαβάσει, και το τέταρτο είναι Linguistics Team PMS, το PMS στην ΕΡΣΥ. Θυμισέ μου. project management system. Αυτό. Μάλιστα, ε, παιδιά λίγο, συγγνώμη, θα μονοπολίσω λίγο το αυτό για κάνα δύο λεπτάκια, να σας πω δύο πραγματάκια. Ε, καταρχήν, ε, εγώ θα, σε ένα μήνα περίπου θα φύγω. Οπότε, τι γίνει, εντάξει, το ξέρω, δεν έκανα πολλά πραγματάκια, αλλά δυστυχώς, για τώρα, για αυτόν τον καιρό, ό,τι έκανα, έκανα. για τώρα είναι κάποια, κάτι τη προσωπικά πράγματα που θέλω να τρέξω και τα λοιπά. Ό,τι έχω κάνει, ε, μπορώ να τα ανεβάσω... Κάπου, καταρχήν έχω προχωρήσει λιγάκι τα φάκα από το Venus Project, το site. Ε, πού, πού βολεύει να το βάλω κάπου να συνεχίσετε από εκεί, εσείς. Ε, Νίκο, να, να σε ρωτήσω κάτι, το έχεις κάνει στο putl, αυτό ή σε κάποιο έγγραφο δικό. Όχι, στο Word, στον υπολογιστή μου, ή πουθενά. Οκ. Okay. Okay. Ε, yeah. ε, ναι, θα μπορέσεις να τα αφήσεις, να τα βάλεις σε κάποιο Google Doc, ας πούμε, να τα πάρουμε εκεί και να... Και το review, να σε ρωτήσω, είπεις ότι έχει κάνει ένα μέρος του κεφαλαίου που πήρες από το orientation guide. Αυτό το έχει κάνει στο Google Doc που υπήρχε το link ή σε κάποιο άλλο document. Ε, αρχικά είχα ξεκινήσει να το κάνω πάνω στο Google Docs, απλά επειδή κολλούσες σε φάσεις, ας πούμε, το και δεν έπαιρνε το save, ε, το συνέχισα σε ένα έγγραφο του Word πάλι σε μένα. Ε, τώρα δεν ξέρω, παιδιά... Μπορώ να αφιερώσω ω μεγάνα να το βάλω στο poodle. Θέλετε να το κάνω έτσι. Ό,τι μπορεί, Νίκο, δεν, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το, αμά δηλαδή δεν είναι να το κάνουμε και εμεί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ναι, γιατί τώρα το δουλεύουμε, Νίκο, και εμεί στο poodle. Αυτά που έχουμε γράψει δηλαδή, τα περνάμε στο poodle σιγά-σιγά. Ωραία, αμέναι θα το κάνω έτσι. Θα το βάλω στο poodle. Ναι. Τι γίνεται, έχω κάνει το πρώτο μισό, ίσω και παραπάνω από το μισό του κεφαλαίου του 7ου από το Activist Orientation Guide. Και άμα είναι, υπάρχει στο πούτλ το τέτοιο, το φάκ από το Venus Project σελίδα, Δεν ξέρω γι' αυτό. Νομίζω υπάρχει ε, μισό να τσεκάρω κάτι μισό. Αμένα πάνε να το βάλω και αυτό κατευθείαν εκεί, ας μένει είναι έτοιμο για το review. Άμα δεν είναι, απλώ το βάζει σε κάποιο Google Docs και το παίρνουμε εμεί κάποια στιγμή όταν αποχωρήσουμε στα FAC και, τα... και το προσθέτουμε εκεί πέρα. Οκ, okay. πάντω παιδιά, μια λεπτομέρεια για τα FAQ. Έχω κάνει τι πρώτε 18-20 ερωτήσει και τι τελευταίε 4-5. Οι υπόλοιπε είναι καμιά 80, αργιά, αλλά παιδιά, κυριολεκτικά πολλέ είναι δηλαδή. δεν ξέρω αν τι έχετε διαβάσει. Είναι του τύπου 2-3 σειρέ. Δεν έχει μείνει πολύ δουλειά σε αυτό. Ναι, νομίζω όμω ότι οι πρώτε ερωτήσει, νίκο, ήταν μεταφρασμένε ήδη, έτσι δεν είναι. Όχι, φίλε, δεν ξέρω. Όταν ξεκίνησα, ξεκίνησα από το μηδέν. Έχει κανένα μήνα περίπου 1,5 που είχα ξεκινήσει. Δεν είχα ακούσει τότε κάτι ότι κάποιε από αυτέ είναι μεταφρασμένε. Νομίζω ε... ότι ο Άγγελο είχε αρχίσει και μετάφραζε. Μου φαίνεται, μου είχε πει αρκετέ δηλαδή από την αρχή για το φακ. Δεν ξέρω. Ο Κοίτα, κα... με, τον άγγελο. με τον Άγγελο. Σε συνδυασμό με τον Άγγελο ε, το έκανα και μου είχε πει ότι ξεκίνησα. Φίλε, δεν... δεν υπάρχει τίποτα μεταφρασμένο. Οκ, τώρα εντάξει, ωραία. Γιώργο, άνοιξε μια, φα... μια στιγμή αυτά τα links για να κι εσύ και, και επίσης ε... το πρώτο ειδικά είναι, που... είναι αυτό που μας νοιάζει τώρα άμεσα τα άλλα είναι για μελλοντικό reference. εκτός αν θες να γίνεις Language Coordinator Γιώργο δεν ακούγεσαι Αν μιλάς δηλαδή, γιατί μπορεί και να μην Αν δεν μιλάς πες <laughs> δε τα τώρα... όλα και τέτοια Τώρα πρέπει να ακούγομαι, έτσι. Ναι, ναι, οκ. Okay. Γεια χαρά, παιδιά, σε όλε και πάλι. Καλησπέρα, Γιώργη. Καλησπέρα. Γεια σα, Κωσή Έχω ανοίξει το πρώτο και το βλέπω. Υπόνοικο, από όπως <σχεδοί> βλέπω εδώ στο Πούτλ, έχει γίνει το 42% του φακ. Μισό να φτιάχνει link. Να πάρα πολύ ωραία. Έχω να μπω στο Πούτλ, παιδιά, και εγώ δεν ξέρω οπότε. Μία μικρή εισαγωγή. Ε, βασικά, ερώτηση. Ποιοι δεν έχετε γνώση του Πούτλ και θέλετε να μπείτε στο Πούτλ. Ε, να σας πω ότι το Poodle είναι εργαλείο μετάφρασης το οποίο είναι online, το χρησιμοποιεί το, το κίνημα και είναι πολύ εύχριστο γιατί στην αριστερή πλευρά είναι το original και στην δεξιά πλευρά είναι η μετάφραση. Υπάρχει κάποιος που δεν το ξέρει θέλει να κάνει login και γενικά, μπλα μπλα Εγώ δεν έχω ιδέα, αλλά έχω έρεξη να βοηθήσω. Τέλεια, τέλεια. Ε, Τζόρτζ, μετά βασικά μπορείς να μείνεις να, να σου κάνω μία, ένα ίντρο. Ναι, ναι και βέβαια παιδιά, μη σας χαρτιστερώ, άλλη μόνο. Ωραία, πάντως έχεις, άμα ε, δεν έχεις λογαριασμό στο, στο, πώς το λένε, στο κομ, κανέναν, ναι. Οκ. Okay. Ε, αυτό που θέλω να πω στον Νίκο είναι αν τελικά βάλει το orientation guide, το review το μέρος που έχει κάνει στο poodle να είναι λίγο προσεκτικό στο αναφάτο το φορμάτι ε, γιατί στο google doc με πούμε τα bold ε, όταν κάνει κοπή πέσει το κείμενο απλά θα το κάνει πέσει σαν κείμενο ενώ στο poodle θα tags τάξη συγκεκριμένα ε, su ε, sudo html tags όπως ξέρω εγώ ε, αγγείλει ε, μικρότερο μάλλον b μεγαλύτερο για να δείξει το styling και το formatting οπότε εκεί θα πρέπει να, λίγο, να είσαι λίγο προσεκτικός στην αριστερή πλευρά που έχει το αγγλικό να δεις τι τάξη έχει εκεί πέρα και να τα βάλεις όπως είναι και στην ελληνική version Παιδιά θα, ε, θα το... σας κάνω ένα, ένα παράδειγμα στο chat, έτσι, τι να προσέχετε βασικά πηδάμε λίγο Κώστα από τα θέματα, τέλος πάντων Ναι, ναι, ναι Χαμός γίνεται Να καθαρίσουμε πρώτα το ζήτημα coordinator τότε να έρθει και ο... και ο Τάσος, βέβαια, γιατί... Όχι, ας το πούμε αυτό τώρα για το... για το boodle, που είναι σημαντικό για τις... Ε... αυτά τα, ας το πούμε, τις αγγείλες που έχει εκεί πέρα και προχωράμε με τα κανονικά. Οκ. Okay. Okay. Ε, παιδιά, να ρωτήσω λίγο. Το... τέτοιο. Στο boodle τα... αυτά με τις αγγείλες είναι μονάχα για bold και για πλαγιαστά γράμματα, έτσι, δεν έχει κάτι άλλο. Ε, έχει και κάποιο άλλο όπως για references. Όχ. Oh. Και Enter, και Enter το BR, που είναι το break. Τι ακριβώ είναι αυτό? Τώρα, τώρα, κάτσε να σας γράψω ένα παράδειγμα. Αυτά είναι ήδη περασμένα μέσα, ρε παιδιά, αφού είναι, υπάρχει μετάφραση στα ελληνικά εκεί παρά. Την έχουν, την έχουν βάλει οι προηγούμενοι. Ναι, υπάρχει, αλλά αν ας πούμε, κάνει απλό copy-paste ο Νικός, θα τα κάνει override, οπότε πρέπει να είναι λίγο προσεκτικός. Ναι, ναι, αυτό ναι. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το κείμενο, το οποίο είναι ανάμεσα σε δύο tags. Ταγγ. Tag. Α, μπράβο ρε Κώστα, να σε καλά. Ε, πολλά τάξη. Βλέπετε πολλά tags. Βλέπετε π, ρεφ, γι, έτσι. Το i είναι η τάλιξη. Τέλος πάντων, αυτά έχουν μία αρχή και ένα τέλος. Αυτά δεν πρέπει να τα Δηλαδή, αυτό που, είναι, που δεν έχει η είναι το, η, η αρχή. Δηλαδή, ό,τι δείτε μέσα, ο, ό,τι δείτε να αρχίζει με π παράδειγμα, είναι μία παράγραφος κάτω. Άμα τελειώσει το π, κλείνει παράγραφος. Το άμα είναι γιώτα δηλαδή είναι italics, αρχίζουν τα, τα γράμματα και γίνονται italics, Άμα, ε, πλαγιαστά. Α, ο, όταν δείτε αγγείλει I, clean, ε, σταματάνε τα γράμματα να, γίνονται, να είναι πλαγια, πλαγιαστά. Οπότε αυτά... Ό, δεν... Όταν έχει και το slash. Ναι. Η διαφορά του... Άλλη μία το ref. Το slash, είναι το, end. το slash είναι το end, το τελευταίο, το τέλος δηλαδή. Ναι, ναι, ο, το ref, τι ακριβώ κάνει το ref. Είναι για reference. Α πούμε, αν δει το orientation Guide σε ορισμένε σελίδε κάτω-κάτω έχει 15, α πούμε, και έχει μια αναφορά σε ένα publication ή σε, σε κάποιο article. Σαν να δηλαδή. Α, ε, οτιδήποτε ανάμεσα δηλαδή στο ref ε, χωρί slash για το ξεκίνημα και με slash στο τέλο, αυτό πάει στο κάτω μέρο τη σελίδα αυτόματα, έτσι. Ναι. Ο, ο, okay. Οπότε, οπότε δεν δε, δε μεταφράζουμε αυτά τα Ι, τα ref και τέτοια έτσι. Προ, προ, το προσέχουμε αυτό. <laughs> Συγγνώμη τώρα, πώ θα το μεταφράσω <laughs> Πώς μπορώ να το μεταφράσω <laughs> Όχι, λέω <laughs> ε, να, να εξηγηθώ λίγο ε, Άμα δηλαδή χρησιμοποιούμε χρη, α, Άμα χρησιμοποιείτε τρανσλε, Google Translate, ξέρω εγώ Αν και νομίζω ότι αυτά τα αγνοεί ε, Άμα χρησιμοποιείτε Google Translate Και δείτε κανένα μεταφρασμένο Αμέσως διορθώσετε το, ξέρω εγώ, μη γίνει κανένα <laughs> ε, μια... <laughs> <laughs> μια που μιλάμε για references Είχα μια κουβέντα Με τον τζίμα ε, τον ε, Linguishing Coordinator, όσον αφορά αν θα κάνω μετάφραση των ε, αναφορών ή όχι και έχω βάλει ένα μικρό κομμάτι στο Workforce, το κάνω copy-paste εδώ. Με την ευκαιρία, επειδή μόλις το τσέκαρα, το, το Google Translate είναι ασφαλές από αυτό, έτσι, οπότε να το χρησιμοποιείτε ρε παιδί μου, δεν τα χαλάει τα, τα tags. Λέω ε, αρχέ, εγώ μετά θέλω τα φώτα σου, <laughs> οπωσδήποτε. Ναι, παιδιά, εννοείται, εννοείται, ε, ό,τι θέλετε. Δηλαδή, τίτλους βιβλίων τα, τους γράφουμε στα ελληνικά, άμα είναι αγγλικοί ε, αν έχει, δηλαδή, εκδο... ε, αν έχει εκδοθεί το, το βιβλίο στα ελληνικά, έχει εκδοθεί το βιβλίο στα ελληνικά, ε, Δεν το ξέρω, όχι κύριε. Προτείνω να τα γράφουμε όλα στα αγγλικά για να μην μπαίνουμε στη διαδικασία. Έχει μεταφραστεί, δεν έχει μεταφραστεί. Εκείνο ψάξε, βρει ποιο μεταφράστηκε κτλ. Ε, μπορούμε να τα βάλουμε όλα στα αγγλικά και να βάλουμε στο τέλο μία σημείωση των μεταφραστών. Ότι το τάδε, τάδε και τάδε και τάδε βιβλίο έχουν μεταφραστεί. Τα υπόλοιπα. Το G, μέχρι το έτο 2010 δεν είχαν μεταφραστεί. Για να βοηθήσουμε, α πούμε, και αυτό που θέλουν να το ψάξουν απλά για να μην έχει ο καθένα ξεχωριστά να την κάνει αυτή τη δουλειά. Γιατί κάποια βουλεία αναφέρονται σε πολλά σημεία του κειμένου. Ε, αυτή η δουλειά να γίνει στο τέλο τη δουλειά με δύο-τρει ανθρώπου. Θα πάρει ξέρω κανένα 2 ώρε να το κάνουν αυτό, αλλά θα το κάνουν συγκεντρωτικά. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Ναι, οκ. Okay. Okay. Να πάμε λίγο από την αρχή, Ο Τάσο ήρθε. Ναι. Τάσο Τι μικράνι, όχι ακόμα. Προκέφαλος. Για πατέρ, Μοντύπ. Να πω τώρα να περιμένουμε. τον σου. Έλα, μωρέ τώρα. Ναι, ρε, περιμένουμε. Ε, Εν τω μεταξύ, μπορώ να στείλω ένα link από την draft version ε, του ε, Z Dictionary που κάνουμε στο Workforce για να κάνουμε ένα μικρό review. Αν είναι να μπουν στην, ε, στην review deck, τέλο πάντων του λεξικού. Να σου πω, Εκώστα, μια και το λε. Για δώσε μου ένα link να το βάλω στα θέματα, να, να το βάλω στα εργαλεία μεταφράσεων, γιατί είναι και αυτό ένα εργαλείο μεταφράσεων, έτσι, είναι το... Αυτή είναι η draft version, πριν το review. Το επίσημο δώσε, το, το, τα περασμένα δηλαδή, τα έγκυρα. Βασικά το πρώτο είναι χωρίς το edit, λάθος δικό μου γιατί το έκανα edit, είναι μόνο το 56. Μισό λίγο παιδιά. Το resource based δικό μου μου χτυπάει κάπως, αλλά δεν ξέρω. Το ποροβάσιλό είναι λίγο για πορωμένου. Ναι, αφού είναι του κλειάρχο. Και με αρέσει μου φάει και λίγο. Ωραία, γύρισα. Έλα, μιλάμε για το resource based economy. Το προηγούμενο μου αγόταν πιο καλό. Το παλιό που είχαμε. Ακούς πορωμένε. Εμένα, δε. Ναι. Ναι, ρε, ρε. Αφού είχαμε καταλήξει, γιατί το ξαναλάξατε, ρε, παιδιά. Όχι, εντάξει, μα γιατί δεν το αλλάξαμε. Απλά μπήκε άλλη μια πρόταση από το κλειάρχο. Α, οκ, οκ, εντάξει. Αφού και στα αγγλικά τρει λέξει χρησιμοποιούν, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και εμεί τρει λέξει. Δηλαδή εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλήθεια, ξέρει μου ο Τζέρι που βρίσκεται. Όχι, δεν έχω, δεν έχω ίχνη το από το Lecture. Δεν τον έχω δει. Ε, τώρα, αυ... Λοιπόν, παιδιά, για να δείτε αυτά τα, τα, τα links πρέπει να, να έχετε κάνει login στο TGM ή να έχετε λογαριασμού. Έχετε λογαριασμό, ο οποίο δεν έχει βασικά. Εγώ δεν έχω. Ωραία, μισό λεπτό. Είναι απαραίτητο. Καλό θα ήταν να υπάρχει. Ναι, αλλά μισό. Παιδιά, για, για σας που δεν έχετε στο TGMGR τέτοιο, πηγαίνετε εκεί, κάνετε ένα λογαριασμό και μετά θα μπορείτε να, Ο, οπότε όταν είστε login, ρε μου, να βλέπετε τα... το, το, το λεξικό, το οποίο είναι το, το, α, το αμέσως επάνω, α, από πάνω link που τελειώνει σε 39. Το 39 είναι η τελική έκδοση που έχουμε κάνει review σαν ομάδα και το 56 είναι η draft version που πρέπει να περάσει το review πρώτα. Ε, όποιος ε, μπορεί να δει το τη draft version και βλέπει κάποια λέξη που δεν του, δεν του αρέσει ε, ας ε, δώσει feedback. Ε, draft εννοούμε, κάποιες προτάσεις για μετάφραση που μπορούμε να έχουμε ε, Μεταξύ μας. δηλαδή άμα βλέπουμε μια λέξη είναι μεταφρασμένη σε κάποια άλλη και κάποια άλλη στιγμή κάποιος άλλος δει μια καλύτερη μεταφράση αυτής της λέξης ή κάτι ανάλογο με ένα συνώνυμο, πηγαίνει στο draft και την προσθέτει. Έτσι. Και μετά κάθε τόσο κόστα νομίζω στα, στα meetings θα, έχουμε, θα συζητούνται και αυτά. Έτσι. Εννοείται. Νομίζω, ναι, καλύτερα είναι στα meetings που είμαστε όλοι εδώ πέρα. Καλό είναι να γίνεται μια φορά την εβδομάδα, τουλάχιστον αυτό το meeting. Ναι. Mm -hmm. mm -hmm. Παιδιά, όλα αυτά τα γράφω στο τέτοιο, έτσι, οπότε μην ανησυχείτε. Θα βλέπετε, δηλαδή, το Notepad ανανεώνεται real-time, για όσο δεν το ξέρετε, το, το Paratpad. Λοιπόν, Τάσο, είσαι εδώ. Καλύτερα να συνεχίσουμε, παιδιά. Τάσο, να, να συνεχίσουμε, Ναι, ε, γιατί όχι. Οκ, okay, αν είναι, θα μας πει ο task για το coordinator ε, όταν έρθει. Ε, σου είπε ότι θέλει να μπει coordinator. Όχι, δεν είπε κάτι τέτοιο, αλλά δεν προλάβουν μάσκα. Ε, έφυγε για να πάρει να πάρε κάτι. Είτε και πολύ πόνοι που okay. Οκ. Να το επιδείξουμε να πάμε πρώτα ε, στο πρώτο θέμα εργαλεία μεταφράσεων και τρόποι συνεργασίας. Ναι, οκ. Okay. Θέλεις να, να πεις πρώτο Κώστα? Ναι, οκ. Okay. Ε, εντάξει, από εργαλεία μεταφράσεων, ε, το, το Poodle χρησιμοποιείται αρκετά. Ε, το Dotsub επίση αν είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να αναφέρω, είναι ότι στο Dotsub υπάρχει ένα κανάλι το TGM Official, το οποίο θα πρέπει, ε, ουσιαστικά θα είναι ένα συγκεντρωτικό κανάλι όπου εκεί πέρα θα βγαίνουν οι εκδόσει των βίντεο του κινήματο και του TVP γενικότερα. Ε, Μισό να σας στείλω link Αν θες κλειάρχη συνέχιση για άλλα Μισώ σημείων αυτά, αυτά που λες ε, Νομίζω εκεί πέρα θα μπαίνουν τα βίντεο αυτούσια Δηλαδή όχι σε κομμάτια Δεν κάνω λάθος Δεν είμαι 100% σίγουρος για αυτό Αλλά θα πάσαι πιθανότητα θα γίνει αυτό το πράγμα Οπότε θα είναι καλό Ναι να σωστά λε. Τα βίντεο θα... θα υπάρχουν αυτούσια Και δεύτερον ε... Ε, επανελέγχονται οι χρόνοι, οι χρόνοι των υποτίτλων έτσι ο, ώστε να υπάρχει πιο ακριβής ε, πιο ακριβής α, ανάδραση ρε παιδί μου να, οι υποτίτλοι να, να κάθονται πιο, πιο καλά ε, σε αυτό νομίζω ναι ε, οπότε ρε παιδί μου άμα βλέπετε δύο εκδόσεις διαλέγετε καλύτερα αυτό του το TGM TGM Official καλά αυτά θα τα πούμε δηλαδή δεν, θα, δεν είναι μόνο σε κάθε meeting, δεν θα τα λέμε αυτά σε κάθε meeting, έτσι τα έχουμε real time απλά τώρα κάνουμε συνδροτικά Ωραία, βάζω το link και στο notepad για να το έχουμε ε, Επίσης θα ε, το κίνημα που άκουσα στο, στο τελευταίο εντύσιο του Τζόζεφ πάρει την πλατφόρμα την enterprise πλατφόρμα του .sub που χρησιμοποιεί και το TED.com και θα, του, και θα τη δώσεις το zeitgeist movement δωρεάν ότι θα είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο μεταφράσεων το άξιμο που το κίνημα Αυτό γιατί θα είναι για βίντεο, θα είναι αυτό Νομίζω αυτό ναι θα είναι μόνο για βίντεο, αν δεν κάνω λάθος Και έγινε, βέβαια, χαμπάνουμε και έτσι Κάτι μπάλες <laughs> Λοιπόν, ε, μισό λεπτό. Ε, Όσον αφορά τα εργαλεία μετάφραση, ε, νομίζω, Κώστα ο, ε, νομίζω ότι είναι πολύ πιο καλό να χρησιμοποιούμε και το, τα Google Docs γιατί επιτρέπουν να είναι πολύ χρήστε πάνω στο, στο κείμενο. Κυρίως, στι, κυρίως στα subs. Δηλαδή, παίρνουμε το, τα subs από το Doge και τα βάζουμε στο Google Docs. Ναι, ναι, οκ. Okay, για να τα κάνει import-export. Εγώ συνήθω τα έκανα πάνω στο Doge αλλά ναι, οκ. Okay, βέβαια, δεν ξέρω τι θα γίνει με την πλατφόρμα την καινούργια που θα μπει. Δεν ξέρω αν έχει διαφορετικό user interface, διαφορετική διαπαφή που θα διευκολύνει γενικότερα τα πράγματα. Απλά το Google Docs είχαμε αυτό το πρόβλημα ας πούμε, με το Activist Orientation Guide που δεν τα σώνει. Ωραία, οπότε αυτό είναι ένα, ένα προβληματάκι. Τι εννοείται, δε, δεν τα σώνει πια. Ε, δεν έσωνε καθόλου τι αλλαγέ στο Google Doc. Όταν, το, το Orientation Guide. Τα δηλαδή, το αρχείο με τι αλλαγέ και δεν το σώνε. Και μάλιστα αφού έτσι την υποπαθέ γιατί είχε κάνει όλε τι αλλαγέ. Νομίζω ότι είχαν σωθεί, δεν είχαν σωθεί και πρέπει να κάνει να τώρα. Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε είναι ασφαλέστερο να το κάνουμε export, το, το transcription, ε, import σε ένα Google Doc, μετάφραση εκεί όλο και μετά ε, import translation, έτσι? Ναι, ε, δεδομένου ότι δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα με το σώσιμο. Αν δεν κάνω λάθος, ο, ο Φώτης αναφερόταν στο σώσιμο όταν δουλεύε πάνω στο DotSub, έτσι? Όχι όταν έλεγα πάνω στο Google Doc. Για το Google Docs μιλάμε τώρα, όχι το .sub. Ω, oh, αλήθεια, υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Ναι. Yeah. Σε μερικούς, ναι, σε μένα δεν έκανε κάτι τέτοιο, αλλά σε κάποιους άλλους έκανε, ναι. Ωχ, oh, να σας πω, μήπως τότε να... Καλά το βλέπουμε, αν υπάρχει πρόβλημα και... Yeah. Γι' αυτό είπαν τα παιδιά να πάμε στο poodle να τα μεταφράσουμε. Κατευθείαν. Ναι, έχει, έχει εμπειρία. δεν έχω εμπειρία, κάποια εμπειρία με το όσον αφορά το pootl και, και υποτίτλους. Έχει κανείς μεταφράσει υποτίτλους στο pootl. Όχι, <συμφίλω> έχετε για υποτίτλους τώρα. Λίγα τα text μονάχα. Για υπότιτλους πάμε .sub, έτσι κι αλλιώς κλασικά. .sub χρησιμοποιούμε για υπότιτλους. Ναι, βασικά αυτό που μπορεί να γίνει... Κοίταξε, εντάξει, Δεδομένου ότι νομίζω ότι το να μπει σε ένα διαμοιραζόμενο doc έχει νέαίμα μόνο αν γίνεται ένα review του ίδιου βίντεο από δύο διαφορετικά άτομα, δηλαδή κάνω εγώ το, τα πρώτα 20 λεπτά και ο άλλος τα, πρώτα, τα επόμενα 40 ίδια άπαξ και ένα μόνο άτομο κάνει το review και μετά κάνει δεύτερο review άλλο άτομο, τότε απλά μπορεί να το κάνει export, να το, βάλει, να το φέρει locally να κάνει το review, να το κάνει import και μετά να το πάρει άλλο. Ναι, ναι, ναι, ok. Το καλύτερο είναι να πάρει ένα timing ο καθένας, 10 λεπτά, 15 ξέρω εγώ και ώστε να ξέρει ο καθένας μέχρι που πάει αλλά νομίζω και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να γίνει κατευθείαν στο dot sub Κατευθείαν, ναι, για κατευθείαν σου λέω. Α, είναι multi-user το DogeSub, ε. Ναι, ναι, real-time, multi-user real-time είναι. Τέλεια, τέλεια, ωραία. Οπότε, υπότιτλοι dot sub και α, κείμενα Pootle. Ε, ναι, ναι. Τέλος πάνω, το βάζω τελευταίο το Google Docs για να είναι τελευταία last resort. Ωραία, για, για κοιτάχτε το, το PiratePad. Πιο απολαύτε, το δεύτερο για το πρώτο. Το πρώτο. Αυτό το τελευταίο που έκανα τώρα εδώ. Το... Να. Ναι, ναι, οκ, okay, οκ. Okay. Μάγκη, το βρυκές. Ναι, ναι. Ε, όσον φορά, πες κλάχη. Όχι, όχι, απλά λέ... έχω δύο, δύο βαγγέλιδες VP. Κάποιος δεν βλέπει το τέτοιο. Τρώς πάνω. Λέγε, λέγε κότσο. Για τους τρόπους συνεργασίας, νομίζω ε, πάνω κάτω αυτό που είναι τα projects θα μπαίνουν στο στο Workforce του TGM, εκεί πέρα θα ανατίθεται ε, κάποια, θα σπά, το project σε κάποια υπο-task, σε, σε κάποια sub -task, σε κάποια ε, μικρά κομμάτια τέλο πάντων που θα μπορούν να γίνουν ανάθεση σε ένα συγκεκριμένο άτομο. Ε, και όσον αφορά τα meetings θα γίνονται εδώ στο TeamSpeak, τώρα ίσως να πρέπει να βάλουμε ημερομηνία να γίνεται κάθε εβδομάδα αυτό το πράγμα. Μπορείς να ξαναπείς αυτό με το TGM, γιατί δεν το έχω καταλαβεί, ε, για, να, για να το γράψω κιόλας. Ναι, ε, κάθε project, ας πούμε, να δώσει ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για να γίνει λίγο περισσότερο κατανοητό. Το Rendition Guide PDF, ας πούμε, αποτελεί, ε, είναι ένα, η μετάφρασή του, είναι ένα project. Ε, μπορούμε να το σπάσουμε σε κεφάλαια και κάθε κεφάλαιο το παίρνει, ε, ανατίθεται σε ένα συγκεκριμένο άτομο. Μετά τη μετάφραση του κάθε κεφαλαίου μπορεί να την πάρει άλλο άτομο να την κάνει review και όταν τελειώσει το πρώτο όταν γίνουν όλα τα κεφάλαια review μετά μπορεί να γίνει ας πούμε export σε pdf ή κάτι τέτοιο. Να κάνω μια ερώτηση. Άντε κάνε. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ε, γιατί να ανατίθονται σε ένα άτομο ένα κεφάλαιο και για, για, για, γιατί να είναι τόσο, ξέρω, για, γιατί να υπάρχει ανάθεση στη μετάφραση. Να, ε, έτσι, όπω το καταλαβαίνω εγώ, ε, κλάθη αυτή η επιλογή γίνεται επειδή γίνεται σε μεγάλα κείμενα. Το acτοfication great για να το μεταφράσει ένας άνθρωπος, φίλε μιλάμε για άθλο. Ε, εάν μιλάμε τώρα για, για ένα λογικό χρονικό διάστημα. Ε, Πρέπει να παρατήσει οτιδήποτε άλλο και να ασχολείται δύο μήνες μόνο για αυτό, να στο πω έτσι. Οπότε είναι πολύ, πολύ, πολύ λογικό να ανατίθεται σε ένα άτομο κάθε κεφάλαιο ή σε δύο άτομα, αν μιλάμε για μεγάλα κεφάλαια. Αποδοτικότητα φυσικά. Κατάλαβα, αλλά δεν, δεν εννοούσα αυτό. ενώ γιατί ένα κεφάλαιο να είναι ανα, ανα, αναθεμένο, σε, σ, ε, να ανα, ανα, ανατεθειμένο σε ένα άτομο και να μην είναι free, δηλαδή τρία άτομα να δουλεύουν στο ίδιο κεφάλαιο, μετά τα τρία, τέσσερα άτομα να δουλεύουν στο άλλο, δηλαδή να είναι ελεύθερο κάποιο να, να διαλέξει ένα κεφάλαιο, ξέρω εγώ καταλαβαίνετε, χωρίς να είναι να υπάρχει ανάθεση σε ένα άτομο σε συγκεκριμένο άτομο γιατί ε, τα κεφάλαια τα... κύριε, το κεφάλαιο το παίρνει μόνο ένα άτομο ε, και πάει και το παίρνει μόνο του δηλαδή δεν πάω εγώ και του λέω εσύ θα πάρει αυτό αναγκαστικά πάει και διαλέγει ας πούμε και δεδομένα, ας πούμε, με τις γνώσεις που έχει ο Φώτης πήρε το πρώτο επειδή έχει λίγο περισσότερα και περισσότερες γνώσεις στα οικονομικά. Τώρα όσον αφορά να πάνε δύο ή τρία ή περισσότερα άτομα στο ίδιο κεφάλαιο και ίσως να υπάρχει λίγο πρόβλημα όσον αφορά τη συνεργασία και, εντάξει, δεν είναι... και αν... νομίζω δεν είναι τόσο μεγάλο task το ένα κεφάλαιο για να μεταφραστεί ώστε να χρειαστεί να σπάσει. Κοίτα, αυτό το πρέπει να μπουν τρία και τέσσερα άτομα στο ίδιο κεφάλαιο. Ε... Θα υπάρξει επικάλυψη. Δηλαδή, όσο καλή συνεργασία και να έχουν, όσο καλή συνεννόηση, κάποια πράγματα θα μεταβαστούν δύο ή ίσω και παραπάνω φορέ. Αυτό είναι το λόγο, έτσι που το καταλαβαίνω εγώ. Ναι, κατά Ποιο θα έχει πιο γρήγορο αποτέλεσμα, να κοιτάμε. Εντάξει, όχι πάντα. Κοιτάμε και το ποιοτικό. Αλλά να σα πω και μία εμπειρία που έχω. Στα συγκεκριμένα, εγώ μιλάω. Έλα, μου τι είπε. Σε συγκεκριμένα, δύο που λέτε, στι δύο επιλογέ, λέω το πιο γρήγορο. Ποιο θα είναι. Να, να, να σας πω ρε παιδιά έχω, πως έχω συνεργαστεί πρόσφατα. Είχαμε, άμα δηλαδή, παράδειγμα είμαι εγώ, ο Κώστας και ο Νίκος online έτσι και λέμε ρε εσείς, δεν πάμε να κάνουμε μια μετάφραση. Το κεφάλαιο, να, να, ένα κεφάλαιο να το πλακώσουμε ξέρω εγώ. Τα έχουμε, έχουμε αυτή την πώς τη λένε. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μπορούμε, τι, τι, τι μπορούμε να κάνουμε. Ε, μπορούμε να πιάσουμε όλοι το ίδιο κεφάλαιο, να έχουμε ανοιχτό το team speak τα, ταυτόχρονα και, στο, και, στο, και ταυτόχρονα ρε, παιδί μου, μιλά, ε, μιλάμε, δίνει ο ένας feedback στον άλλον σε περίπτωση που έχει κάποια απορία και ούτω καθεξής. Μία τέτοια ε, συνεργασία, ε, ξέρω εγώ τη βλέπετε Κάρτ, να αποδίδει καρπού. Αυτό για μένα ήταν το ιδανικό, φίλο μου. <κεί> αλλά δεν, <κεί> αλλά δεν είναι, εδώ βλέπω να γίνει τόσο συχνά αυτό το πράγμα. Είναι πιο δύσκολο αυτό το πράγμα. Πώ θα βρεθούν όλοι δηλαδή την ίδια στιγμή και να έχουν την όρεξη να πούμε: Τώρα έχουμε free time και οι τρει, ξέρω εγώ, να αρχίσουμε. Ο καθένα είναι ανάλογα με τον χρόνο του. Παρ' όλα αυτά, καλό είναι να υπάρχει, πώ το λένε, η φόρμουλα, ο τρόπο, τρα παιδί μου, να το. να, αγωγικό, να το από τώρα. Γιατί έστω αυτό το. το, το, το, το, το τι σπάνιε φορέ που θα συμβαίνει κάτι τέτοιο, παιδιά θα βγει δουλειά, θα πούνε αποτελέσματα. Πώ να το πω, Πολύ. Θα έχουμε τρελή απόδοση όποτε γίνεται κάτι τέτοιο. Ε, από από τεχνική πλευρά, ε, αυτό μπορεί να γίνει στο workforce. Απλά πούμε, αντί να μπει ένα task, το οποίο θα είναι ένα κεφάλαιο, να σπαστεί σε τρία task. Μην ξέρω, κεφάλαιο 1, μέρο ένα, κεφάλαιο ένα μέρο 2, κεφάλαιο 3. Το κάθε μέρο να γίνει. Ανάθεση να το πάρει ένα άτομο από αυτά τα τρία ας πούμε και όταν τελειώσουμε μετά να κάνουν τα review και το καθεστήσει. Δηλαδή, δεν είναι αναγκαίο ότι υπάρχει κανόνα που λέει κάθε κεφαλάρα ένα άτομο και αυτό είναι. Αλλά ο άλλο σε αυτό, η παιδιά, δηλαδή δεν χρειάζεται να πώ το λένε. Έγινε δύσκολο να γίνει. Ας πούμε βρισκόμαστε στο τίμις 3-4 άτομα. Λέω ρε παιδιά, ξέρω εγώ και αν έμακυμα θα δεν μεταφράσουμε κάτι. Μισή ώρα, μια ώρα, δυο ώρε. Θα ήταν κέρδο, μα φτάνει, δηλαδή χώρια το ότι έχει απεριόριστη πλάκα, έτσι, και επίσης μπορεί Αλλά. να... Αλλά! Εννοείται ότι έχει πλάκα, αυτό είναι... Δεν το συζητάω. Ναι, ναι, και σου αυξάνει τι αντοχέ σου επί... επί 10, ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ υπάρχει ένα setting στο τέτοιο που λέγεται voice activation, έτσι. Αυτό το... Τι κάναμε, ρε παιδί μου, την προηγούμενη φορά, με, με... με κάτι άλλα παιδιά που με... μεταφράζαμε, ε, το βάζεις, ρε παιδί μου, να μην είναι το σευαίσθητο, να μην τι τις αναπνοέ σου ρε παιδί μου και ε, από εκεί και πέρα ρε παιδί μου μπορείς να μεταφράζεις και να είσαι ταυτόχρονα στο, και στο TeamSpeak ταυτόχρονα να ρωτάς για λέξεις, να λέτε καμιά μαλλαγή, να λέμε, ξέρεις, και αυτό βοηθάει πάρα πολύ Α, ε, ό, όσον αυτό που είπα είναι πολύ, πολύ σωστό πώς, πώς θα βρισκόμαστε ε, εκτός από emails όπου μπορούμε να φτιάξουμε ένα Google, Google Group στο οποίο στέλνεις email στο email του Google Group και το παίρνουν όλοι τη μεταφραστική, Αν θέλετε το κάνω και τώρα ε, μπορούμε να, έχουμε, να χρησιμοποιήσουμε και το Doodle το Doodle να σας δείξω ένα ένα ε, να σας δείξω ένα μισό λεπτό ένα link ένα scheduling που κάναμε με, με, με το άλλο chapter ότι μπο, μπορείτε να μπορεί ο καθένας να βάλει τις ώρες και τις μέρες που μπορεί και να Εκεί να, να τικάρει και να βλέπεις ρε παιδί μου ποιοι είναι μαζί στην ίδια μέρα και εκεί ρε παιδί μου να βρίσκεις τον άλλο, να του λες ρε παιδιά έβαλε εσύ ε, έβαλες, το, έβαλες αυτ, εκείνη την, την ώρα ξέρω εγώ ας μεταφράσουμε <συσχελίδι> κάτι τέτοιο, να σας δείξω μισό λεπτό ορίστε και το doodle Λοιπόν, ε, και άμα θέλετε ανοίγω ε, Google Group και σ, σας το στέλνω τώρα στα email σας Πάση το Για το Google Group παιδιά Ποιο έχει αντίρρηση, Παιδιά, εγώ καμιά αντίρρηση. Απλά εγώ είμαι και δεν είμαι έτσι. Όπω σα είπα, ό,τι έκανα έκανα, λίγα πραγματάκια ακόμα μπορώ να κάνω. Okay, νίκο. Καλά, ναι, οκ, εννοείκο. Καλά, νέα μάινερ, παιδί μου, μην, μην, μην κάνει ταξίδι. Δεν σου στέλνω πρόσκληση. Όχι, να του στηρίζει, γιατί εντάξει. Ωραία. Κοιτάξτε, να πόσο ορόδινα είναι τα πράγματα για μένα τώρα. Ε, σε λιγότερο από ένα μήνα θα έχω φύγει. Θα κάτσω τρει μήνε με στο καράβι και με το που θα γυρίσω μπαίνω φαντάρος. 9 μήνες θεία, 3 και 9, 12. Τον επόμενο ένα χρόνο, λοιπόν, θα είμαι παραπάνω από απόν στο κίνημα. Άμα το κέρατο. Χαμισέται. Καλό κουράγιο. Ναι, όντως, καλή δύναμη. Ευχαριστώ ρε, παιδιά, αλλά η ευχές δεν βοηθάνηκε πολύ πολύ. Έχετε κανέναν τρόπο να αποφύγω τη θεία. Ναι, και εγώ ακόμα δεν έχω μπει, αλλά προσωπικά δεν να, να πάω και πιθάνω να φύγω έξω, δεν ξέρω ακόμα. Είναι θέμα ο στρατό. Α το αναβάνε. Ναι, και εδώ τώρα παιδιά. θα βγω λίγο τελείω εκτό θέματο. Άκουγα ένα παλικάρι μου, μου έλεγε δεν θυμάμαι ποιο. Νομίζω μέσα από το κίνημα ήταν. Είχαν κάνει τα παιδιά μελέτη με πώ μπορούσαν να κάνουν εγκατάσταση ε, με πολύ χαμηλό κόστο, πραγματικά λίγε χιλιάδε ευρώ να κάνουν εγκαιτάσταση στο στρατόπεδο να έχει το φωτισμό του πρακτικά τζάμπα... Ε, να κάνει τη μελέτη σαν φαντάρι που κάνουν τη θητεία τους, έτσι. Και ήταν σε θέμα να το εγκρίνει ο διοικητής, να εξασφαλίσει τα κονδύλια που δεν είναι τίποτα... και να μπει στη φάση τη υλοποίηση. όπου και εκεί θα προσφέρει να είσαι τα παιδιά που κάναν τη μελέτη. Για μαντέψτε ποια ήταν η καταλήξη. Ε, μετάθεση του διοικητή. Ε, yeah, okay, okay. 0, yeah. το 0 0 από 0 που λένε 0 στο πηλίκον. Προφανώς γιατί δεν πέσανε μίσει, Γιατί δεν είχε κονόμα η φάση και τέτοια. Εγώ νομίζω ότι το έκανα το διοικητή, απλά πήρε τα λεφτά αυτό. Μπα. Παιδιά, ο, ε, μου γράφετε τα, μου στέλνετε πιέ με, με τα email σας Όχι. Φύγει η σειρά από εδώ. <laughs> ναι, κάντε μου ένα παιδιά όλοι έτσι. Ε, και το group. Ε, Εννοείται ότι όσοι έχουν απορίε θέλουν στο group. Όσοι έχουν κάποιε διευκρινήσει θέλουν διευκρινήσει, τα πάντα έτσι. Είναι real time και θα καταλάβετε θα σα πω αμέσω πώ δουλεύει. Κλέρι, χαιρετίζω τι λέει εγώ το δικό μου τώρα. Εντάξει, σε κανένα χρόνο πάλι πίσω θα είμαι. Καλό αργά παρά ποτέ. Εδώ θα είμαστε, φίλε, περιμένουμε. Ναι, εντάξει. Τι να κάνουμε, παιδιά, ηθική συμπαράσταση είναι το μόνο που μπορώ να προσφέρω. Εντάξει, ακόμα και στο στρατό, πού ξέρει. Κάποια στιγμή μπορεί κάπου θα, κάτι να έχει, κάποια πρόβαση σε κανένα Ιντερνετ, κάτι θα γίνει, εντάξει. ολόγικα λόγο θα βρεθεί. Κοίτα, φίλε, ναυτικό θα πάω. Αν με έχουν σε κανένα κολοκάραβο μέσα, τι 2-3 ώρε που θα βγαίνω, δεν νομίζω να έχω το νόμο στο Ιντερνετ. Εντάξει, ρε παιδί μου, λέω γενικώ τώρα. Ακόμα και σε άδειε, α πούμε. Ζέρο, όχι. Έλα. Κλε ε, αρχιό πε τώρα. Ε, Θε να σε βάλω στο group, θες να μπει στο group το μεταφραστικό. Ναι, το γιατί μεταφραστικό. όχι, απλά σας είπες, είχα πει, ε, για δύο ακόμα εβδομάδε τρεις, δεν θα μπορώ. Και εντάξει, κάνω βιντεάκι βασικά μου, γιατί τα άλλα θα τα ψηλοβαρεθώ αυτό Αλλά βιντεάκι είναι full, μέσα. Ναι, μωρό τι θέλει ο καθένας, ό,τι μπορεί. Ε, στείλε μου το email σου. Αυτό έχεις, ρε, τι ελληνικά είναι αυτά ρε? Είναι πως λέμε Greeklish English Έλα ρε δεν το έχεις táxi, το Μέλικ Εντάξει κάτσι Ψάξει σπιάκος Το δικό μου το πήρες κλιάρχε Ναι ναι το έχω Έπιασε βροχή εδώ Το Zero Cool 31 785 Με αυτό Αλλά είναι και το άλλο σου και ένα άλλο Σπιάκος S-P-I-A-K-O-S Παπάκι Hotmail.com Κάτσε να το ξαναγράψω Το έχω Or else Γιατί Hotmail ρε Σπύρο Γιατί Ακόμα Hotmail ε... Καλά ναι, εκτός ότι είμαι πίσω βασικά ε, Το δίνα σε 2, 3, 4, 5 Και ξέρει. Μπούρου μπούρου Μετά έφτασα να το δίνω σε όλου. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να αλλάξω πόσε επαφές Ρε γύρω, τι γράφει εδώ Αυτό με, με, με τα νούμερα το θέλει να το βάλω. Το θέλεις να το βάλω. Πλάκα κάνω, ρε. <laughs> <laughs> Έλα, σου γράφω 0.90 και λένε να είναι αληθινό. Ρε Κώστα, πως αρχίζεις του φώτη. Σε όλο τα παιδιά, οι περισσότεροι πρέπει να έχετε λάβει τα email. Κώστα. Δεν είναι εδώ σε λίγο. Οκ. Okay. Ρε, δεν μπορώ να το βάλω τον Κώστα. Κάτι μου γράφει. Κώστα. Πστα. Μου λέει ότι η διεύθυνσή σου δεν είναι verified, γιατί. Τι λέει. Μισό λεπτό να σου πω. Κλε αρχέ, εμένα μου το βγάλε σαν ανεπιθύμητη αλληλογραφία και δεν μπορούσα να το ανοίξω. Τη το πέταξε, δεν το βλέπει ακόμα. Ναι, το άνοιξε και μου το πέταξε μετά. Μισό λεπτό. Αμα, α το ξαναστήλω, θα το ξαναπάρει. Ή θα, θα πεταχτεί μόνο το ρε παιδί μου. Ναι, ε, δεν ξέρω. Αν το πάει κατευθείαν στην ανεπιθύμητη αλληλογραφία, δεν ξέρω. Μισό λεπτό, τι ανεπιθύμητε αλληλογραφίε, γιατί δεν μπορεί να τι ανοίξει. Γιατί δεν είναι μπλοκαρισμένο από το αντιβάρο μου, ε, δεν μπορεί να το μεταθέσει στο inbox. Κανονικά, να πει ότι δεν είναι ανεπιθυμητή. Ναι, ε, δεν ξέρω, το και προσπαθώ. Να, κάτσε, μισό, μπορεί να κάνουμε κάτι άλλο. Πώ Πόστα, εσένα πέρασε, Οκ. Okay. Μαγκύ, Ναϊάλα. Ε, Για κοίτα αυτή την. Τη... Πήγαινε σε, αυτή... σε αυτό το link. Με κάνα μαλακία. Πρέπει να βάλω Greek Translation στη EGM. Ναι, ε, ξαναπάντα, βέβαια. Ω και okay, παιδιά, το διαγράφω και το κάνω με την αρχή ξαναγράφετε τα email σας, please. Που, που. Αφού εγώ γράφτηκα, πάλι θα κάνουμε άλλο. Ξέρω εγώ, εκτός αν δεν σας πειράζει το όνομα που δεν έχει TZM ή ήδη κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ, Zeitgeist. Greek Translations που λέει. Ναι, μπήκε κάνει στο, στο group, εγώ δεν μπορώ να πω. Εγώ πήγκα. Για πείτε το αφήνω έτσι ή κάνω καινούριο. Κανένα, άλλο, ξέρω εγώ, άλλο θα γράψει. Ε, zeitgeist Translation Greek Team, ξέρω εγώ. Greek palm, tzm Greek translations. Σου είπα κατετιο. Tzm Greek. Tzm GR translations. Αλλά να είσαι ωραίος. Και να κάνει καινούρια. Πού κανένας ακόμα. Ξανά κάναλο. Okay. Tzm Linguistic Group. Να, GR Linguistic Group. Κατετιο. Ναι, ναι. Να είχε το GR μας. Η GR GR Linguistic Group. Όχι group. Linguistic, ε; Linguistic team. Translation, θερμοί yeah. παιδιά, για μεταφράσεις είπαμε, όχι για γλωσσολογικές μελέτες. Έλα, εντάξει, TZMGR για translations. <laughs> ναι, το linguistics δεν πάει. Είναι λίγο άτομο νομίζω. Παραγωγούν uh, στο παγκόσμιο linguistic team. <laughs> ναι, το έχουμε πέρα εντάξει, το παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο μπορεί να έχουν γλωσσολόγους, έχουμε γεμαίες. Ξέρει γιατί το έκαναν έτσι, γιατί θέλουν να, να εμπεριλάβουν τους Άγγλους οι οποίοι βλέπανε translations και λένε εντάξει εμείς είμαστε Άγγλοι το, και το, το, το, το λέγει Vixi αυτό Κώστα και το, το αλλάξαν από translation σε linguistics γιατί στην ουσία χρειάζονται μη σου πω και περισσότερου από, από όσους έχει μια γλώσσα Άγγλους για να κάνουν proofreading, στο, ε, transcribing και proofreading οπότε θέλουν να τα περιλάβουν όλα Εντάξει, και εμεί κάνουμε προφρήντια τα Έλληνοι κάνουμε, mm -hmm. Τι έως πάνε, εντάξει λεπτομένειες είναι αυτό. Ναι, ναι μόρα, τώρα, σιγά. Αλλά πλέον αρχε βάλε ένα όνομα, ρε φίλε. <laughs> <laughs> ναι, δηλαδή, πήγε δέκα και μισή, ε. <laughs> Πονέντω, μεταξύ, ίσως, θα ήταν καλό να... αν <laughs> και να τα γράψω Πού ο <laughs> <laughs> πλέον Τι είπες ρε Κώστα, αν το, το φύξε, παιδιά, σας Οκ, okay, τίποτα έλεγα να μιλάω για κανένα τοπικα, επειδή να στο πάντε, okay, αυτό το κάνεις. θέλει να γράψει άλλο στο πάντε, καλό θα ήταν παιδιά Να αναφέρει ότι φτιάχνουμε και Google Group Οκ, εγώ Εκλειάρια ναι Έχω έξι άτομα, ναι, μείωνε εμένα και τον να Τάσο, ναι Τώρα θα βρείτε ένα email, έτσι. σε αυτό το email θα απαντήσετε για να γίνει activated η τέτοια σας ή... ναι. Yeah. Yeah. <συσοστική> Μια κανένα μαρικία και σαν uh, nickname φαίνεται το email μου. Πώς μπορώ να το αλλάξω, ρε παιδιά. Μήπως άμα κάνεις edit profile. You have not created the profile. Πού πάει το profile. Profile. Αα profile. Μένω το activation link μου κάνει περίεργα. Το πατάω και συνένα κάνει ριντα αέρια και το φορτώνω συνέχεια. <συσοστική> Εντάξει, θα σου στέλνω μήνυμα εγώ στο Skype. Μη φοβάσετε το χάνεις το meeting. <συσοστική> <συσοστική> Το φτιάξουμε, το φτιάξουμε. Yeah. Ε, μπορεί να χρειαστεί να περιμένουμε καμιά ορίτσα, γιατί είναι καινούριο το group, ξέρω εγώ. Ναι, οκ, εντάξει, θα φορμάθω, δεν πειράζεις. Βλέπω το, ε, βλέπω, κλαίαρχος πλάτς, public thests, evangelist for vvvp, ωραία, οπότε έχουμε τέσσερα members, έτσι. είναι άλλα τρία, αλλη είστε. Ναι, yeah, εγώ που είμαι λίγο χαζή, πού πάω, εκεί που λέει, περιγηθείτε στις του Google. Σε ποιες το σελίδα είσαι τώρα. Σε αυτό που λέει Google Ομάδε, άνοιξα το mail και μου βγάζει Google Ομάδε, δημιουργία και κοινή χρήση ομάδε ατόμων. Μπειρι μπειρι μπειρι, τι κάνω. Το βλέπει το link που σου έκανε ο Κώστα τώρα το τελευταίο, στο το chat. Ναι, ε, το ίδιο μου βγάζει. Create, μόνο που είναι στα αγγλικά. Ωραία, ναι, μπράβο, Τε, Καλύτερα. Λοιπόν, για πε γιατί όλοι νομίζω στα αγγλικά το έχουμε. Έκανε accept το link που σου έστειλε μέσα στο email για να σε γράψει το group. Ε, στο πρώτο link ή στο δεύτερο. Για βιάβασε τι λέει. Το δεύτερο. Ε, στο πρώτο μου λέει για να accept this invitation, by clicking, by clicking the following uh, τέτοιο. Και με βγάζει στο Google uh, Groups το ελληνικό. Το δεύτερο email. Πάνω πάνω τι λέει; Και ε, τι... πάλι το ίδιο. Μα, τώρα μου βγάζει το αγγλικό, δηλαδή δεν μου βγάζει κάτι. Το Google Group τι όνομα έχει; Όχι, είναι το γενικό και καλά να φτιάξω ομάδα και λέει «Take a tour of Google Groups» Οπα νομίζω είναι η για τα links που στέλνουμε στο chat ε, Δεν σου ήρθε κάποιο email από τον κλεάρχο. Στο... Ναι, μα και στο mail, <laughs> όταν τα πατά μου, βγάζει αυτό Α, okay. οκ Έχει ποθανά που λέει «My Groups» τα «Group» μου? Ε, περιηγηθείτε στις ομάδες Google, αυτό έχει Το, το web page ποιο είναι? groups.google.com Σκέτο, μόνο αυτό. Όχι. Για πες Αυτό μου βγάζει από το mail. Ωραία, πάτα το αυτό, θα σου ανοίξει ένα άλλο παράθυρο με το και θα πρέπει να πατήσει εκεί που λέει accept. Για να σε βάλει στο group. Πρέπει να πατήσει accept invitation. Ναι, από αυτό που λέει ρε παιδιά, accept invitation θα τρελαθώ. Έχει δίπλα που λέει create and share with groups of people και γράφει μπiri «Take a tour of Google Groups» και από δίπλα έχει, ε, «Sign ε, με Google account» και μετά «Create an account». Αυτά έχει, δεν έχει πουθενά να accept. Oh, ναι, περίμενε, περίμενε, δεν έχει account, περίμενε λίγο, περίμενε, περίμενε. Εμβασικά αυτό θέλω να το ρωτήσω, είμαστε, ε, τι παίζει με ε, τα παιδιά που δεν έχουν Gmail account. Ε, δεν έχει σχέση, δηλαδή στα Groups μπορεί να είσαι με οτιδήποτε email. Τώρα ξέρω που είσαι, ε, λοιπόν, δεξιά σου λέει sign in with your Google account, έτσι, και σου λιζιτάει email και password, ε. Να. Ωραία, πάτα ε, ε, εκεί που έχει ένα κουμπί, στη μέση, δεξιά, στη μέση της, στο το ύψος, δηλαδή που λέει create an account, ένα μπλε σκουρό κουμπί. Να φτιάξει λογαριασμό λογαριασμός, δηλαδή στο Google πρέπει τώρα. Όχι ρε Μαγκή, Μαγι, εγώ σε βλέπω μέσα στο group τώρα κανονικά, σε βλέπω ότι είσαι Ωραία, υπάρχει ένας τρόπος μόνο να το δούμε αυτό, έτσι, θα κάνω ένα post, το οποίο θα είναι test, έτσι, θα, και θα, λογικά, πρέπει να έρθει στο email όλων σα. σας. Λοιπόν, λογικά, τώρα πρέπει να σας έρθει σε, ένα, σε μερικά δευτερόλεπτα. Ναι, και σε μένα ήρθε. Μαγγέλ, τι σύνδεση έχεις? Ε. Τι σύνδεση. Σε μένα δεν έχει έρθει κάτι. Και σε μένα ήρθε, αλλά ρε παιδιά, εμένα, εκεί με τον group. μου βγάζει ότι πρέπει να κάνω account στο Google. Να κάνω λογαριασμό Google. Λοιπόν, πήγαινε πάλι εκεί που σου είπα και κάνε Create a new account. Είσαι εκεί Είμαι εκεί και μου λέει, Your Google account gives you access to Google Groups and the other group, uh, Google services. Τέλεια. Τέλεια. Κάπου λέει, αρχίζει και σου λέει, Your current email address, έτσι. Εκεί βάζεις την, το email σου, οτιδήποτε email και να είναι. Συνεχίζεις, βάζεις, ένα, βάζεις password, το οποίο password θα είναι για να μπεις στο Google Group. Δεν έχει σχέση δηλαδή με άλλα passwords. Οκ. Okay. Δεν είναι τίποτα μωρά, είναι πόσα λίγα, με ένα λεπτό, και λιγότερο. Ποιος δεν πήρε, Νίκο, ή δεν το έλαβες. Ναι, ναι. Ούτε εγώ πήρα, αλλά να το θέλεις κάνω το accept. 1, 2, 3, 4, 5, 6 μέλη. Ποιος είναι, ποιος, ποιος λείπει. Public Thest Hotmail.com, σε βλέπω. Ο Zero λείπει. Νίκο, άμα δεν το πήρες, για τσέκαρε τα junk. Έχει δίκιο, ναι. Και αν μπορεί με κάποιο τρόπο να, να, να, να, να το πεις ότι δεν είναι junk αυτό, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά open message και Δεν έχω ούτε φάρκολη Πολύ απλά πραγματά για ένα, πώς το λένε. Το αβάζεται έχω μόνο. Όχι, όχι. Για το mail σου λέω. Για, τα, για το email manager. Τι email, email έχει δεν θυμάμαι. Ε, mm -hmm. hotmail. Ναι, εκεί. Ε, α, άμα το ανοίξεις το junk, θα σου λέει mark as safe ή ξέρει. Τα ανοίγω τα junk, μπορώ. Αυτό σου λέω. Oh. Δεν με εμποδίζει, ούτε μου τα πετάει, ούτε τα χάνω. Όχι, ναι, για, να, για να μην το βάζει στο junk, να τα βάζει κατευθείαν στο inbox. Να μην τα χάνει μαζί αυτή την έννοια. Αλλά εντάξει, ότι ναι. <laughs> Φίλε, καλύτερα να πηγαίνω στα junk στο mailbox, στο δικό μου. Τι γίνεται, Δεν έχω σχεδόν καθόλου junk και τη πουτάνα από κανονικά. Οπότε στα junk θα τα βρίσκω πιο εύκολα, πίστεψε με. Γαμμό <laughs> <laughs> γαμμό, <γωγωγω>, τέλεια. Όλοι OK με το group. OK. okay. okay. Μάγκη, κατάλαβε πώ λειτουργεί. Γιόρτζ Εγώ σας βλέπω όλους μέσα από εδώ Μαργαρίτα, Κλέαρχο, Κώστα Ο Πάμπλη, τον Νίκο, τον Βαγγέλ Ωραία, το είδες το email σου Στο inbox σου Το mail που έστειλα Ναι, να πατήσω το link Περίμενε Ποιο link Hello παιδες. test, test, με βλέπετε Ωραία α, α, Με αυτή τη μορφή θα, έρχονται, θα σας έρχονται Τα emails, έτσι Αν θέλετε να απαντήσετε σε μένα Απλά κάνετε απάντηση. Και το, ο αποστολέας πρέπει να είναι έτοιμος το TGMGR ε, Translations, έτσι. Δοκιμάστε το, στείλτε απάντηση. Μάγκη, θες βοήθεια με το, με το register? Με πρέπει να είμαι Τι κάνω εγώ μια φαρμακοποιός το Δεν ξέρω τίποτα όλα αυτά. <laughs> Εντάξει μωρέ, σιγά σιγά. Τι, έτσι είναι μεταφράσεις Κάθε αρχή και δύσκολη. Τα πάμε όλα. Έλα τι γίνεται που γίνεται στις στο mailbox αυτό το... και κι άλλο Ωραία Έσλη απάντηση κανείς Δύο πήρα από. Τι γίνεται και εγώ. Δεν, με, δεν με θέλει εμένα Google mail είσαι Ναι mm. Μισό λεπτό Ήρθε μία του Plats που εμένα πήγε στην ανεπιθύνητα λιλογραφέ Και μία του Βαγγέλη που πήγε στα εισερχόμενα κανονικά Και μένα του Plats πήγε στα junk γιατί Τέλος πάντων, το έφτιαξα Ωραία, άρα το πήγε βεύει εγώ το έστειλα από το new post που γράφει από κάτω. Α, το έστειλες μέσω της ιτοσελίδας και όχι του email σου. Μάλλον. Εγώ έκανα reply από το mail μέσα στο group, όχι από το Google account μου. Ναι, ναι, το πρώτο έλεγα, George. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει μόνο. Είναι σαν ένα απλό email, έτσι. Μπορείτε να κάνετε δηλαδή ε, απάντηση α, πατώντας μόνο απάντηση, ρε παιδί μου. Ένα, ένα reply και γράφετε ό,τι θέλετε. Να δεν προχωρήσουμε πει. σε κανένα θέμα. Ναι, λοιπόν, έχει συν... η ώρα. Συν... Συν... συντονιστές, ποιος θα μπει συντονιστής, Κώστα να πεις; η Βαγγέλη Εγώ προτείνω Μαλακάση Κι εγώ Έχει περισσότερα κονέ και με το, και με το Ιντερνάσιο άλλο Κώστας Ε, κονέ μας <laughs> <laughs> Και προχωράμε Ας, Κώστα δεν χρειάζεται να σε ρωτήσουμε όπω βλέπεις Έτσι, έτσι Οκ, παιδιά, ε, θα μπω και εντάξει να να πω ότι όποιο μέλος έχει πρόβλημα, δεν υπάρχει κάποια περίοδος τέλος πάντων που πρέπει να παραμείνω και οτιδήποτε παράπονα ή αν δεν θεωρεί ότι κάτι δεν γίνεται καλά, θέτει θέμα έτσι Για ξαναπέστω ποιος Λέω, στην περίπτωση που κάποιο μέλος θέλει να θέσει θέμα με κορδινήτρο και τέτοιο Μπορεί να το κάνει ένα στη στιγμή έτσι ε... Ναι, αρκεί να είναι μέλος του μεταφραστικού, για να γνωρίζει ήδη τι γίνεται ρε παιδί μου στο μεταφραστικό έτσι. Άμα δηλαδή δεν κάνει καλά τη δουλειά σου, αυτό μπορεί να του πούνε, να του πούνε μόνο τα μέλη του μεταφραστικού. Ναι. Ασικά, ίσως θα ήταν καλό να υπήρχε και ένα δεύτερος, για backup σε περίπτωση που εγώ δεν μπορώ να πάω σε κάποιο meeting. πούμε. Κοίτα, εγώ... Εγώ θα είμαι στα meeting σαν του Σουηδικού, γιατί με έχουν βάλει στο Σουηδικό. Ε, μπορώ να σου μεταφέρω, ρε παιδί μου, άμα δεν μπορεί σε ένα meeting. Έτσι Και εγώ δεν θα μπορώ να, να πήγαινω σε ένα meeting. Ε, μου έχει πει η Βίξη επίσης ότι τα, τα Pirate Pad θα είναι online, ρε παιδί μου, για να τα βλέπει ο καθένας για τα, των πρακτικών. Οπότε κανένα πρόβλημα εκεί, αν okay. λε γι' αυτό. Okay, ο και ο Φώτη δεν ξέρω αν θέλει. Είναι ίσω για παγκάμιο θέλει τέλο πάντων. Υπάρχει κάποιο άλλο που ε, θέλει να μπει για δεύτερο coordinator. Αν σου βγάλει έναν coordinator εμένα, <laughs> δεν ξέρω βασικά αν θε να, ε, να, να μπει εσύ. Τι να σταρτά ο Μόρ, <σχύ> Δε, δεν αγούγιασε. Κάπου έχει αποσυνδεθεί. Ποιον εμένα λες τώρα. Ε, ακούγομαι τώρα, Ναι, ναι. Τώρα, όχι πάλι. Να στείλω και ένα invitation στον... Ε, ...Τάσο και Κώστα, σε κάνω και admin του group, έτσι. Γιατί με βασικά, εγώ δεν έχω κάποια δουλειά. Τάσο, δεν ακούγεσαι καθόλου. Τελειάς ώρα που έλειπα, τόση ώρα ήμουνα, ακόμα έμενε, δηλαδή, με προοπώνω και... Τον πέτα Τι γιος είναι αυτό, Αντρα. Πού τον πέταγε από το TeamSpeak. Τσακίζει. Biotechnological virus. Ε, hey, με την έρθει ο υπάρχει κάποιο που να θέλει να μπει δεύτερο coordinator, Βαγγέλη, έπαρε. Όχι, όχι, εγώ δεν μπαίνω γιατί δεν, δεν, δεν νομίζω να, να έχω χρόνο να είμαι συνέχεια στα αυτά. Είμαι βαρέα και από περίπτωση. Βάλτε μένα, τιμή σένα και ένα και αν. Άξιο παιδιά, δεν ακούω κανένα και <laughs> Για ένα μήνα τώρα την είναι απίθεν, Νίκο. Όχι, αυτό λέω Τιμή, ένεγεν, παρότι απόν. Ναι, ναι, κανονικά. Επίτιμος coordinator. Όχι επίτιμος, όχι επίτιμος. Επίτιμος να Λοιπόν, Κώστα, προσφέρεις και το τέτοιο, έτσι, το group. Όταν λες το group, Google group. Ναι, ναι, μωρά. Εδώ δεν μου έρχονται email, θα είμαι και να δούμε τέλος πάντων. Αλήθεια. Δεν σου έρθει το email Καλά... μας ή το Invo. Ε, όχι. Κατάφερα να κάνω accept μέσω Firefox. Το ο Chrome δεν πλέπω δεν ήθελε. Θα τρέσπαμε, το δούμε αυτό, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πάμε παρακάτω. Εντάξει. Ο... ο, ο Τάσου πάλι. Τάσο. Κάτι, κάτι παίζει εκεί πάρα, δεν ξέρω. Εντάξει, μωρέ. Έχει πόνο και ο άνθρωπος, εντάξει, άστορα. Οκ, λοιπόν, okay, πω... αν... Αν είναι, θα, θα ρωτήσει το Φώτιν, αν... αν θέλει να μπει δεύτερος coordinator. Μήπω ρε παιδιά είναι και ο άγγελο, μήπως και ο Άγγελος να θέλει, ξέρω εγώ. Ναι, πες γι' αυτό. Ο άγγελο πότε θα, θα έρθει, θα έρθει τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου νομίζω θα, θα είναι online. Ω, παρε, τόσο πολύ. Θα, θα είναι Ελλάδα. Κοιτάξει, Ενώ... Ελλάδα έμπαινε ε, online κάποιος, άρα ναι, για τώρα δύσκολο για να μπαίνει σε μήνυμα και τώρα και τ' άλλο. Α, ναι, γι' αυτό μωράς να κάνει διακόπες. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ναι Τελειώσαμε με το ένα, τελειώσαμε με το 2, πάμε στο 3 και το τελευταίο. Μεταφραστικές προτεραιότητες. Να πω Κώστα, θες να πεις εσύ. Δώσε, δώσε. Λοιπόν, ε, η πρώτη μας μετα... προτεραιότητα, παιδιά, είναι η μετάφραση του newsletter. Το newsletter είναι μία σειρά από κείμενα, τα οποία στις... Ε, στις... Ε, κάθε πέντε του μηνός, κάθε πέντε του κάθε μήνα, θα διατίθονται στις μεταφραστικές ομάδες προς μετάφραση. Η μετάφραση αυτή ε, θα πρέπει να είναι έτοιμη μέχρι τις 12 του μήνα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που έρχεται το newsletter θα πρέπει να έχουμε ύψη στην προτεραιότητα το newsletter. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, η δέσμευσή μας απ, απέναντι στο newsletter είναι ότι απαγορεύεται να το, ε, αφ, προ, να το βγάλουμε προς τα έξω. Είναι δηλαδή... Να το πούμε κάπως απόρριτο ρε παιδί μου, ε, ο, το σκεπτικό είναι να Όσε γλώσσες είναι έτοιμες να, στις 12 το μήνα, το πολύ 13, 14, κάτι τέτοιο μου, μου είπανε, υπάρχει μια ελαστικότητα μιας, μιας μέρας, ε, να, να βγαίνει στο κοινό σε όλες τις γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό το λόγο ε, δεν, μπορούμε να το, να, δεν μπορεί να, να διαρρέει. Οπότε ρε παιδί μου, τέλος πάντων αυτό. Σήμερα, ε, βασικά όχι, το, αυτό το μήνα έχουμε το πρώτο newsletter το οποίο, είναι, ε, στο οποίο, ε, το οποίο έχει, δια, έχει διατεθεί στις μεταφραστικές ομάδες ως τεστ να δούνε πώς θα είναι το, το newsletter και να, για να δούνε πώς θα δουλεύουν οι ομάδες και πόσο χρόνο θα πάρει και ούτω το newsletter μεταφράζεται στο put, έτσι, οπότε άμα έχει το λογαριασμό καλώς, πείτε μου να σας προσθέσω στο... στο, γιατί με έκανε ο Gman προσωρινό admin μέχρι να, βάλει το... να... να, διαλέξει... να διαλέξει η ομάδα admin, λοιπόν, ε, coordinator. Λοιπόν, ε, μπορώ να σας βάλω και εγώ μέχρι να σας βάλει ο Κώστας, καλά ούτως ή ε, δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Μόνο πείτε μου άμα ενδιαφέρεστε. Ε, καλό είναι, ρε παιδί μου, άμα δεν έχετε πολύ online χρόνο, να μην, να μην ξέρω, αναγκαστείτε να, να μπείτε μόνο γι' αυτό, ξέρω, έτσι. Ε, α, αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθο είναι ο Κώστας κι εγώ, Κώστα. Ναι. Ωραία, συνεχίζω. Ε, τέλος πάντων, αυτά όσον αφορά όσον αφορούν το newsletter, το είδα και εγώ, είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι πολύ ωραίο. Ε, δεύτερον, ε, αυτό που, προ, που προέχει μετά είναι η μετάφραση του site του The Venus Project. Να ρωτήσω λίγο. Ναι, ναι, Το newsletter πόσο μεγάλο είναι, περίπου. Μισό λεπτό να σου πω. Και κάτι άλλο. Άμα είναι στο poodle, εμείς δεν πρέπει να το κάνουμε, να το βρούμε, να το βάλουμε στη λίστα μας και μετά να, κάνεις, να το κάνεις εσύ αξιέφτα αυτό. Για μπορεί να με βάλεις εσύ κατευθείαν μέσα. Ο, ο, ο, ο γλωσσικός admin, ο, ο admin κάθε γλώσσας, δηλαδή αυτό που κάνω εγώ είναι να το διαθέσω για να μπορείτε να το επιλέξετε, έτσι. Οπότε πρώτα πρέπει εγώ να κάνω την ενέργειά μου, να κάνω δηλαδή το, το allow να, για να το δείτε εσείς και μετά εσείς το επιλέγετε. Και σαν, να υ, σαν να υπήρχε για, από πάντα ρε παιδί μου, έτσι. Οκ, okay, οπότε βάλαμε και εμένα μέσα. Μισό λεπτό Νίκο, κάνω την πρόσθεση, έτσι. Περίπου, περίπου Δεν με νιάντζε πληπώς. Πλέαρχε αυτό το allow το accept για να κάνουμε όλοι, θα το βάλεις στο group του DGM GR Translations. Έλα, περί, περίμε λίγο. Είναι 6.000 χαρακτήρες. Yeah, πολύ. Δεν είναι πολύ όχι. Τι, τι είπες είπε, Γιώργο, για ξαναπες. Αυτό το accept, για να πούμε στο prout, πώς το, πώς το είπε πριν ο Βαγγέλης, θα το βάλεις, θα, κάνεις, θα το βλέπουμε στο TGM GR Translations, στο group. Όχι, όχι. Νομίζω, Γιώργο, αυτό γίνεται μέσα από το Pootl. Δηλαδή, πρέπει να είσαι μέρο στο Pootl για να το δεις αυτό. Ε, τον έκανες το register που, που σου είπα πριν στο com. Στο thezatikasmoven.com. Ναι, βε. Ωραία. Άμα κάνεις login, ε, είσαι μέσα, έχεις κάνει login. Ναι. Ωραία. Εκεί που λέει login κατε, έχει ένα έχει ένα κατεβατό έχει 5-6 κουμπάκια. Να πάω translations. Μπράβο. Εκεί πας translations. Ε... Και με το που θα πας, θα, θα επισκεφτείς το, το site, θα περιμένεις μέχρι 10 λεπτά να ρθεί ένα email. Και από εκεί και πέρα θα, θα σου πω τη διαδικασία. Ωραία. Ωραία, μισό λεπτό. Προσθέτω και το Βαγγέλη. Βαγγέλη είσαι for Venus project, έτσι. Ναι. Στο poodle, ναι. Ωραία, είσαι έτοιμος. Οκ. Okay. Το TGM δεν έχει τέτοιο εργαλείο, πρέπει να μπούμε στο global. Το TZM έχει, ένα, έχει εργαλείο ε, μόνο να... να στο, το να έχεις τις ομάδες εκεί, ρε παιδί μου, τα, να, να στέλνεις PM στα άτομα, αν δεν κάνω λάθος, Κώστα. Ε? Ναι, το, το workforce είναι για ένα project management system, για να διαχείρισαι project και ομάδες, περισσότερο να ε, αναθέτεις ε, tasks σε άτομα και να έχεις ένα progress για να ξέρεις σε τι κατάσταση και το κάθε τάση και το κάθε project Δεν έχει BitPoodle στο TGM Σαν ένα status δηλαδή Ναι ε, γι αυτό έλεγα προηγουμένω ότι Οι μεταφράσεις γίνονται πιο πολύ ας πούμε για τους υπότλους και τις ταινίε στο .sub Για τα κείμενα στο Poodle Και για έξτρα περίπτωση είναι το Google Docs Ναι σωστά Γεια σα Ρησιμό Καλησπέρα παιδιά Γεια σου Ρησιμό Καλώς Ωραία. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, παιδιά. Έχετε κάποια απορία. Μια παρατήρηση ε, μια ιδέα, παιδιά. Κάτσε. Να ρωτήσω και εγώ κάτι. Ε, ε, αυτό το newsletter μπορούμε να αρχίσουμε, ας πούμε, από αύριο να το μεταφράζουμε. Έχω ήδη αρχίσει. <laughs> ναι, δεν πρέπει, να, δε πρέπει να χωρίσουμε όμως στις τομεί, να, να μην υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει κάποιον τέτοια πράγματα. Ποιος θα κάνει τι. Παιδιά, δεν ξέρω, άμα είναι ό,τι θέλετε. Πού το βλέπουμε αυτό το newsletter να δούμε πώς το μεταφράζουμε, δηλαδή. ε, είναι η διαδικασία. Ε, αυτό είναι μέσα στο poodle, για να, να μπορέσει να, να το δεις, θα, θα πρέπει να σε κάνει ο Global Admin. Βασικά, θα πρέπει να περιμένεις το email. Θα στα πω μετά, άμα, άμα θέλεις εκτενέστε. Όχι, εκτενέστε. Ξέχασα το email, okay, περιμένω. Okay. Οκ. Okay, Οκ, από ό,τι βλέπω είναι σε πέντε κομμάτια χωρισμένα το newsletter, οπότε μπορεί κάθε άτομο να πάρει από ένα κομμάτι, α πούμε. Ναι. Και, Βαγγέλη, νομίζω ότι καλύτερα... Δεν ξέρω ρε παιδί μου. Ξέρω ε, καλό είναι ό, ό, όπου βρίσκει κάποιος και να, να αρχίσει και να μεταφράζει και το proofreading μετά να το χωρίζουμε σε τομείς. Αλλά και πάλι όπως νομίζετε, δεν ξέρω, έτσι μια απόψη είπα. Για το proofreading εγώ προτείνω πάντα να υπάρξει ένα τίμα από δύο-τρία άτομα, ας πούμε. Ναι. να κάνουν μόνο αυτή η δουλειά, να κάνουν μόνο proofreading αυτή. Νομίζω δεν θα είναι λίγο βαρετό για αυτού. Για όλους βασικά. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ε, νομίζω χρειάζεται. Το, το review, ουσιαστικά, είναι αρκετά απαραίτητο. Όχι άλλο εννοούμε. Εννοούμε να, να εναλλάσσονται τα άτομα. Δηλαδή, κάποιος που κάνει pro-reading να μην κάνει ποτέ το μετάφραση ή να εναλλάσσονται. Α, okay. α, α, α. Εγώ το λέω αυτό γιατί εμένα δεν με εμπιστεύομαι για pro-reading, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, άμα και την η σειρά μου να το κάνω, δεν με πολύ εμπιστεύομαι ότι θα το κάνω σωστά. Όχι με σειρέ, Μωρό, όχι με σειρέ. Απλά σου λέω, ξέρω εγώ, θα λε. Παιδιά, τελείωσα το, το translation. Θέλετε να, να το κάνει κάνει προφ reading. Ε, εκεί δεν δε θα πει, ξέρω εγώ. Μπορώ να τα λέμε και στα, και στα meetings αυτά. Ποιο θα πάει proofreading εκεί, ξέρει. Ναι, οκ, okay, οκ. Okay. Λοιπόν. Καμιά, καμιά άλλη απορία για το newsletter. Κα, καλό είναι, παιδιά, να είναι. Τώρα είναι, είμαστε τρία άτομα. Καλό είναι να μην έρθουν περισσότεροι έτσι. Εκτό αν είναι προφ reading. Άμα τελειώσει η περίοδος με, με, με, μετάφραση. Γιατί έχουμε και το TVP. Που είναι και αυτό προτεραιότητα. Να προχωρήσουμε. Πώς. Οκ. Okay, επόμενο μετά είναι το The Venus Project Site. Και αυτό έχει, είναι μια μεγάλη προτεραιότητα μετά το newsletter. Ε, να δω λίγο. Τέλος πάντων, ναι. Δεν, κάτι παίζει με το σερβερ. Αλλά ναι, δεν, δεν, έχεις, δεν, δεν πειράζει. Ε, νομίζω, και αυτό είναι στο πουτουλέτς, παιδιά. Ε, Όσοι δεν έχετε λογαριασμό μείνετε λίγο μετά για να κάνουμε ένα... Ένα, έλα, ελάκλα έρχε, ένα, ένα tour. Demonstration. Σωστά. Ένα, ένα demonstration. Και βλέπω ότι το Venus Project ξέρετε, είναι στο 36%. Ωραία. Υπάρχει στο γι' αυτό. Ναι. Οκ. Okay. Ωραία. Οπότε συνεχίζουμε, ρε παιδί μου. Οι υπόλοιποι μπορούμε να κάθε τόσο να πηγαίνουμε εκεί. Ε, τώρα, μετά, αυτά που μένουνε είναι η συνέχεια της πιστοποίηση όπου καλό είναι να γίνει από δύο, τρία άτομα, από δύο άτομα μόνο έτσι ε, ποιοι είναι Κώστα για το orientation να μιλάς ναι Ξέξε, ο σκοπός είναι να γίνει review το review που κάνουμε τώρα και μετά για όλο το έγγραφο να γίνει review από ένα ή δύο άτομα απλά θεωρώ ότι το συγκεκριμένο έγγραφο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να γίνει ε, πολύ καλό review Ωραία. Δηλαδή, θα γίνει... αυτό το review είναι το πρώτο που γίνεται και μετά θα γίνει κι άλλο ένα. Ναι. Ποιο το κάνει τώρα το review αυτό. 6-7 Πα... άτομα το κάνουν. Τώρα το πρώτο review γίνεται από 6-7 άτομα. Μετά πρέπει να πήγει άλλη μια πιο, πιο σκληρός πυρήνας και να το πάρει πάλι όλο να το δει. Υπάρχει ένα κεφάλαιο που δεν έχει ανατεθεί σε κανένα. Δεν ξέρω αν κάποιο έχει χρόνο να το κάνει. Καλά, δεν πήγε τώρα βασικά, αλλά ο, άμα θέλει κάποιος και δεν, έχει, δεν θέλει ούτε TVP, ξέρω εγώ, να, να, να ασχοληθεί, μπορεί να κάνει προφίλ. εκεί. Και αυτό βρίσκεται στο Πούτλ? Ναι. Ωραία, πώς μπορούμε να ξέρουμε ποιο κεφάλαιο δεν είναι ε, reviewed? Τις Μπορείτε να μπορεί δώσετε ένα link να το βάλουμε? Μισό. Καλό, στρα... Κάποιος θα ήταν, ξέρω εγώ. troll hunter. Ελάτε. <laughs> <laughs> Ακούγομαι. Έλα, ναι. Έλα, τόσο. Παιδιά, σωρίες, έχω ένα φοβερό πονοκέφαλο τόση ώρα και δεν μπορώ να... να επέμβω στην κουβέντα. Αλλά ακούω, ακούω. Οκ. Okay. Okay. Okay. Ναι, οκ. το κεφάλαιο 9 είναι αυτό που... ενέχει ανατεθεί σε κανένα. Το βλέπετε στο... στο Pirate, pad είναι κατανοητό. Τι σου ειδικά είναι αυτά <laughs> Λάθος πληκτρολόγιο Όλα <laughs> οκ okay. okay. Το κεφάλαιο 9 είναι διαθέσιμο γράμος. Τα κουτερέ, ρε Σκυλιά ε? <laughs> Από κει okay. Λοιπόν ωραία προχωράμε Ή θέλετε να μένουμε σε αυτό Προχωράμε ωραία Και μένουν τα οι ταινίες Οι ταινίες όπου Σε πολλά από περιμένουν το TZM official Σε mm άλλα -hmm. δεν ξέρω τι κάνει Κάνει τίποτα ο Franks αυτά για ποιες ταινίε λέμε τώρα. Βασικά παίρνουμε μπάριζα όλες τις ταινίε, έτσι. Ε, προσωπικά έχω δει λάθη και στο orientation guide. Ε, κάποια, ξέρεις, κάποιες λέξεις είναι κολλημένες και τέτοια. Ε, οπότε να τα πάρουμε αυτά από την, απ την αρχή κάποιο proofreading και αυτά. Αλλά, αλλά ε, νομίζω δεν έχουμε, έχουμε μείνει, αν τα πάρουμε χρονικά, έχουμε μείνει στο where are we now. Στο WhatsApp δηλαδή, μισό λεπτό να σας δώσω το link στο WhatsApp το where are we Now δεν έχει ελληνικά ή είναι πολύ μικρό το ποσοστό, οπότε εκεί έχουμε μείνει. Το Now στο TGM Official είναι στο 93%. Στα ελληνικά ή στο Transcription. Ε, στο Transcription, συγγνώμη. Οκ, okay. αλλά περι, περιμένουμε εκεί, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ένα, το εξής, το οποίο αναφέρθηκε και στο Global. Ε, Παρόλο που υπάρχει transcription σε μια καινούρια ταινία, μπορούμε να συνεχίσουμε τα παλιά και ε, άμα κάνουμε import στην καινούρια από το παλιό sub, δηλαδή κάνουμε extra, ε, ε, export το, το παλιό sub και import στο, στο TGM official sub, εκεί πιθανότατα, να έχουμε, πιθ, πιθανότατα να, να έχουμε κάποια λάθη, δηλαδή επειδή η χρόνη μπορεί να μην είναι η ίδια να μην δεχτεί κάποιους κάποιους υποτίτλους αλλά όχι όλους, δηλαδή είναι πιθανό να είναι είναι έχουμε κοινού υποτίτλους εκεί μπορούμε να κάνουμε ένα copy-paste απλό, να μην τρέχουμε τι λέτε γι' αυτό ξέρουμε ότι υπάρχει κανένα πρόγραμμα alignment των χρονών αλλά και πάλι είναι δύσκολο γιατί άμα και align το χρόνο να κάνει μπορεί μετά το το, το κείμενο είναι διαφορετικό, οπότε είναι δύσκολο θα πρέπει να γίνεται copy-paste κάθε, κάθε η κάθε πρόταση, δηλαδή ο κάθε χρόνος. Ναι, και πάλι κοστά ευκολότερο είναι, γιατί άμα το καλοσκεφτεί, σκεφτείς, ένα, ένα notepad, παίρνεις το παλιό, το κάνεις paste το καινούριο, όποια λάθη, ο, σου λέει ρε παιδί μου, κάποιες γραμμές δεν μπήκαν λόγω διαφοράς χρόνου, κάνεις export του καινούριου, αυτά, το ημιτελές, το, το, το, το, το, και το, το έχεις σε, ένα, σε δύο notepad και κάνεις copy-paste από, από το ένα στο άλλο. Τελειώνεις το καινούριο, το, τελε, το, το τελικό, το οποίο ήταν ημιτελές πριν αλλά πλέον δεν είναι και το κάνεις import existing translation και, και τελείωσες. Το έχω ξανακάνει δηλαδή. Okay. Οκ. Όταν τα που έχει μείνει το το, το are και το social pathology, πιθανό να θέλει και το we going, λίγο ε, όταν θα μπει το τελικό transcription στο TGM official να το βάλουμε και εκεί γιατί θυμάμαι ιδίω στο πρώτο μέρος κάποια, κάποια κομμάτια δεν προλαβαίνω να τα δούμε ούτε καν. Θα ξαναλλάξουν του χρόνους δηλαδή σε αυτά τα βίντεο, τα ξαναλλάζουν στο, στο, στο com. Στο TGM official ναι προσέχουν τους χρόνους. Ε, οπότε άμα τα αλλάξουν πρέπει να τα και εμείς. Αλλά ό,τι είναι, είναι για τελικό α πούμε και το βάζουν στη σελίδα του εκεί πέρα, αυτή στο Doge, στο Doge Αμπ, ε, πρέπει να, τα, να γίνουν ένα review εκεί πέρα. Έτσι κι αλλιώ. Ναι. Γιατί υποτίθεται ότι εκείνο είναι το τελικό τώρα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι ε, σε ένα meeting να διαθέσουμε χρόνο μόνο, μόνο για αυτό. Να, να πάρουμε τα status, τι υπάρχει, σε ποια αποστολή. Ναι, ναι, αλλά αυτό εγώ πιστεύω θα γίνει λίγο αργότερα γιατί έχουμε τώρα άλλε δουλειέ να κάνουμε. Σχεδόν αυτό είναι το έκτο που πρέπει να κάνουμε. Οπότε εντάξει. Πιο στο... Είναι το τελευταίο που πρέπει να κάνουμε αυτό, αυτά τα review. Προηγούνται άλλε μεταφράσει πρώτα. Που είπαμε newsletter, VB, TPP site και orientation guide. Και στο τέλο αυτού. Ναι, ναι, συμφωνώ. Οπότε υπάρχει χρόνο δηλαδή. Θα γίνουν και άλλα meetings μέχρι να φτάσουμε εκεί πέρα. Ναι. Εκτό αν κάποιο ρε παιδί μου δεν δε γουστάρει να δουλεύει με τα κείμενα και θέλει να κάνει τα τέτοια. Οπότε εντάξει, και εκεί. Θα δείξει, ναι. Απλώ εγώ θέλω να πω ότι θα. Μετά το newsletter θα πάω πρώτα στο 5 και μετά στο 4, δηλαδή πρώτα θα τελειώσω μετά το orientation guide που έχω βγει στη μέση και μετά θα πάω στο TVP site. Γιατί τέλες 5 και 4. Από δίπλα. Από δίπλα τα διαβάζω. Στα θέματα της ομάδας που έχουμε σήμερα. Α, ναι, οκ, okay. τέλεια. Ε, νομίζω ότι τελειώνουμε. Δεν ξέρω, παιδιά, θα έχετε να πείτε κάτι. Για το ZDictionary... Ε, κάναμε κάποιο review, όλοι είδαμε τι λέξει. Εγώ τα είδα εντάξει, μόνο για το αυτό. Για το resource based economy είχα να πω, τα υπόλοιπα εντάξει, δεν μου φαίνεται τίποτα άσχημο. Οι hey, άλλοι, όχι, ποτέ, και εγώ συμφωνώ παιδιά. Συμφωνώ με τον Βαγγέλη δηλαδή. Μόνο το RBE μου έκατσε κάπω είναι το αυτό που βλέπω είναι το monetary system. Ε, το draft να κοιτάξω. Για το draft να. Οπότε resource based economy. Οροβαζόμενη οικονομία. Πάει. Χάσπονται. CD account. Καλά. Αυτά τα ξέρουν, Να τα ξέρετε καλύτερα. Ωραία. Οκ. Okay. Λοιπόν, ε, bon, τελειώσαμε για σήμερα. Ναι. Επόμενο meeting κάνουμε σε μια εβδομάδα ή δύο εβδομάδε. Σε μία, γιατί σε μία εβδομάδα πρέπει να έχουμε τελειώσει το newsletter, υποτίθεται. Οπότε να δούμε τι έχουμε κάνει. Οκ. Okay, η θα... ίδια ώρα θα αλλάξουμε. 9 η ώρα την Πέμπτη, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Έχει ο Φρανκ πρόβλημα, μωρό. Ε, Αν ο Φρανκ έχει, πότε μπορεί ο Φρανκ. Μετά τι 12 μπορεί αυτό. Ναι. Υπάρχει κάποιο που έχει πρόβλημα στι 12 η ώρα το βράδυ. Φασικά γίνεται αλλού κάνουμε Παρασκευή την άλλη ομάδα. Παρασκευή, ναι, ναι ο, και εγώ συμφωνώ για Παρασκευή. Είναι πιο καλά. Παρασκευή 12 μπορούν όλοι. Για εγώ πιθανότητα να μην έχω. Πιθανότητα να μην έχω Ιντερνετ να είμαι εκτό Θεσσαλονίκη. Ναι, Αλλά εντάξει. Νίκο, πότε φεύγει από Θεσσαλονίκη, Δε, Δεν ξέρω ακριβώ, φίλε μου. Ε, τι γίνεται. Μέσα στι επόμενε 2-3 εβδομάδε θα πάω μια εβδομάδα Χαλκιδική. Και μετά τη Χαλκιδική θα πάω μια εβδομάδα Κομιούτινγκ. Όσο θα είμαι Χαλκιδική, σίγουρα δεν θα έχω καθόλου Ιντερνετ. Αρμενιστή. Εκεί κοντά, πρώτο κουφί. Okay. Και Οπότε δεν έχει πρόβλημα, α πούμε. Δηλαδή και Πέμπτη, άμα δεν το κάνουμε. Και Παρασκευή. Πα... Είτε Πέμπτη είτε Παρασκευή, είτε δεν έχει πρόβλημα. Ε, εσύ έχει πρόβλημα. Όχι, <συσο> είναι <συσο> το ίδιο ακριβώ για μένα. Δεν <συσο> <Να>, έχω <συσο> πρόβλημα, είναι ακριβώ το ίδιο. Οκ, το κάνουμε Παρασκευή 12 τότε. Ναι. Εγώ μέσα. Και εδώ. Ομπλε. Τroll. Ομπλε. Οκ, αμάζω το channel. Εκτό άμα θέλει ο, ο Κορτινέζο να το κάνει. Έλα ρε <laughs> Κάτι άλλο, Κώστα βάζω το email σου, έτσι; για περισσότερες πληροφορίες βάζω το email σου Οκ okay. Κλέα έρχε μουρθε μου το email, πρέπει να τα έχω κάνει όλα σωστά ε, μπήκα είδα τα έργα και καλά ε, η συνέχεια τώρα ποια είναι για να μεταφράσω Εεε Κώστα μπορεί, μπορείς να το πεις Ναι ε, του. Ε, μπορεί να πάρεις ένα κομμάτι από το devinusproject.com το site, αν θέλεις. Όχι, μήπως ο Γιώργος θέλει κάποιες εξηγήσεις για το πώς δουλεύουμε, γενικά το πούτλ για αυτά. Α, ναι, μορέ, ε, ναι. Α, Αυτά Ενπότε, θα, καλύτερα, θα... Καλύτερα να πάτε ε, μου αντίπτυξε κάπω σε κάποιο άλλο δωμάτιο, ίσως. Οκ, okay, μισό λεπτό. Ε, βασικά να, να κάνουμε ένα ε, μάθημα στον ε, Γιώργο και στη που δεν το ξέρουν. Οκ, okay. οπότε εμεί θα κάνουμε ένα δεκάλεπτο διάλειμμα. δηλαδή Και μετά συνεχίζουμε με το οργανόγραμμα. Ναι, Κλειάρχη, θα μπορέσει να κάνει το ακριβέ μάθημα να πάω να τσουμπίσω κάτι. Ναι, ναι, ναι, ευχαρίστω. Οκ, θε. Παιδιά, για κοιτάξτε το description. Είναι συνάντηση ομάδα Παρασκευή 2 Εβδόμου, ώρα 12 η ώρα, έτσι. Οκ. Okay, okay. Τώρα τα θέματα τα βγάζω αυτά. Ναι, ναι, βγάλτε. Μήπως να πρέπει να γράψεις Παρασκευή βράδυ για να μην πάει ο άλλος 12 η ώρα της πέμπτης να... που γίνεται Παρασκευή. Ο άλλος, Παρασκευή έντυγα για 59. <laughs> ναι, ναι, ναι. Σωστή και δύο θεοί, θεοί. Νίκο, τι έγινε με τα... με έκείνα τα κεμενάκια που σου έστειλα τα διάβασες, όλα, εντάξει. Όχι, φίλε μου, ακόμα τα διάβασα. Οκ, okay, όταν τα διαβάσει πες μου. Οκ. Okay. Πουμπέ, σας αφήνω για λίγο πάνω να τσιπήσω κάτι. Ναι, okay. Εσύ Μω, είσαι σουφλή Ναι, ναι, Ευαγγελή. Back to the roots. Δεν λε τίποτα. Πιστεύω ο τίτλο τα λέει όλα, υπάρχουν και υπεξηγήσεις, έτσι. Ε, κλειάρχε δίπλα όμως, λέει, συνάντηση ομάδας παρασκευή 2.7 ώρα 11. Δεν φαίνεται σήμερα 11.59. Όχ, oh, ναι, σωρί. Yeah. Γιατί δεν βάζεις 0-0-0-0. Γιατί, φίλε μου, υπάρχει περίπτωση να το δει κάποιο για να νομίζει ότι είναι το βράδυ Πέμπτη προ Παρασκευή. Όχι Παρασκευή προς Σάββατο, που όντω είναι. Τη συνάντηση αυτή που τη βάζει, ρε ούτε τη βλέπουμε. Ε, τι είναι δηλαδή. Πάτα πάνω στο δωμάτιο που γράφει η ομάδα μεταφράσεων και διαβάζει δίπλα από στο κειμενάκι. Στο δεύτερο, στα δεξιά. Ε, μιλάμε για τα. στο Google Groups. Όχι, εδώ, εδώ στο κανάλι. Εδώ που μιλάμε. Πάτα μια φορά στο ομάδα μεταφράσεων, παρ 2 ευδόμου. Δίπλα θα σου βγει μια περιγραφή. Αυτό διορθώνει. Μήπω να βάλω. Θέλει μανιφέλα, θέλει. Σωπαντάξει. Μήπω να βάλω, βάλω... βάλω το... όπω ήταν πριν, διαβάστε εδώ. Διαβάστε δίπλα. Ναι, ναι, ναι. Όπω το είχα πριν, διαβάστε δίπλα. Ναι, δεν ήταν λάθο. Με ένα το ξάκι να δείχνει. Γαμό, έτσι θα το κάνω, ναι. Τέλεια, έτσι εντάξει. Λοιπόν, τελ... τελειώσαμε. Ναι, ναι, είμαστε σε διάλειμμα τώρα.